καλεί, reboot. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο καταπληκτικό σαν επανάληπτο Radio Reboot και ξεκινάει μόλι, ολοζώντα να και σπαρταριστά, η εκπομπή παρεία. Λοιπόν, αδέλφια, λέτε πουλιά σήμερα. Ε, Πώ έχουμε σήμερα, 30-31. 30 Δεκεμβρίου του σωτηρίου έτου 2023. Λογικά σε λίγο καιρό τώρα θα εμφανιστούν και τα SkyNet, θα γίνει η φάση. Εμεί έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε μια εκπομπούλα ανασκόπηση χρονιά με χριστουγεννιάτικε μουσικέ και διάφορα άλλα happenings. Να πούμε ένα καλησπέρα, γιατί έχω φέρει και ε, κόσμο μαζί μου έτσι να με υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Καλησπέρα. Ε, Θε να σε ονομάσουμε κάπω σήμερα, να είσαι το εξωτικό των Χριστουγέννων. Καλησπέρα, εξωτικό. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ Θε... για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Τιμή μου εδώ. Ε, καλησπέρα σας Καλησπέρα σας Καλησπέρα σα. Σωστά. Η εκπομπή Παρία, από ό,τι γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, καλά θα είναι να εντρυφήσετε σε αυτό το μυστηριακό παιχνίδι που σας έχουμε πλέξει εδώ στο εντενετικό αυτόραδιόφωνο. Ο Παρία κάθε Σάββατο παίρνει ε, το μικρόφωνο και σας ε, μεταδίδει διάφορα πράγματα που τον απασχολούν. Μέχρι τώρα είναι η πέμπτη εκπομπή και είναι λε και το ζούμε χρόνια. Σα στενά εδώ με το Radio Reboot. Έχουμε κάνει διάφορε θεματικέ οι οποίε τι βρίσκεται όλε στο Mix Cloud ε, του Radio Reboot, και ο παρία σας συνεχ... ε, βασικά είναι η τελευταία εκπομπή τη χρονιά του παρία και θα πούμε και στο τέλο τη εκπομπή γιατί το επόμενο Σάββατο έχουμε ετοιμάσει κάτι καταπληκτικό πέρα από τα νερά του παρία, δηλαδή ήρθε η στιγμή να ανακαλύψουμε νέου ορίζοντε. Ε, γάμο την περιοργία του Κολόμβου δηλαδή, αλλά. Ήρθε ώρα να πειραματιστούμε σε αυτή τη ζωή. Μία ζωή έχουμε, ας το κάνουμε τώρα. Α ζήσουμε την ημέρα όπω λέει και ο Παολο Τροέλιο, λε και είναι η τελευταία μα. Ε, όλα αυτά τα γνωμικά αποφθέγματα, τα μαθήματα ζωή και όλα αυτά τα key books που δίνουν κίνητρο, ε, τα έχει οπεδώσει ο Τζολτ Κάνλιν λέγοντα ότι αφού είχε κίνητρο να πάει να αγοράσει ένα βιβλίο που σου δίνει κίνητρο, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να το αγοράσει. Βρήκε κίνητρο από μόνο σου. Αλλά πέρα από αυτά τα χωρατά και πριν μπούμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής το οποίο θα είναι σκληρά η ανασκόπηση απούμε και δύο πράγματα έτσι σοβαρά γιατί το 2023 ήταν μια χρονιά που σίγουρα θα θέλουμε όλοι όχι να την ξεχάσουμε αλλά να βρούμε το φάρμακο ώστε να μην ξαναχτυπήσει είχαμε πολλές φυσικές καταστροφές και διάφορα άλλα happenings μόνο μετεωρήτης δεν έχει σκάσει ακόμα αλλά you never know ε, έτσι, το, έτσι θα πάει το πρώτο μέρος της ε, εκπομπής και στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε ε, οι μουσικές οι μουσικές να, να ζηταθεί η καρδούλα σας να γίνει σαν κουλουράκι χνιστό να, να, να λιώσουμε όλοι μαζί και ε, ε, αυτά λοιπόν στο πνεύμα των ημερών που λέτε και χωρίς να είναι το κομμάτι θα ξεκινήσουμε με μια κομματάρα ε, η οποία ονομάζεται «Καταναλώστε» το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτές τις άγιες, ε, τις άγιες τούτες μέρες, ο κόσμος ευγένει έξω, έτσι δεν είναι εξωτικό, δεν πρέπει να καταναλώσει. Εντάξει, αν δεν καταναλώσει και τώρα πότε θα... Και okay, τι θα κάνει, θα ποιο είναι το νόημα σε αυτή τη ζωή. Είναι ότι κάθε φορά όταν πηγαίνεις ας πούμε, να πάρεις κάτι... Ε, κάτι που θε άμεσα, ρε παιδάκι μου. Βλέπει, φουλ κόσμο, σούπερ μάρκετ από εδώ, από εκεί. Τι τελευταίε, ε, ξέρει, σήμερα, α πούμε, αύριο, την προηγούμενη εβδομάδα, παραμονέ, γίνεται ένα πανικό. Πιστεύω ότι είναι, έχει μπει αυτό μέσα του ότι αυτή την περίοδο κάνουμε αυτό, χωρί λόγο και αιτία, έτσι. Έχει λόγο, γιατί τώρα οι άνθρωποι έτσι, έχουν να πάρουν δώρα. Κάναμε σε... και αυτό. Το δώρα, α πούμε, γιατί το δίνουν τα Χριστούγεννα, για να πάνε να τα Χριστούγεννα, γιατί δεν το δίνουν, ας πούμε, το, το Γενάρη, που αλλάζει χρονιά. Και mm. ανοίγει ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα όταν έχει τον δώρο στην αρχή τη χρονιά. Ε, και όχι να πα να... <laughs> τα Χριστούγεννα, α πούμε, για ρεβελιόν. Αδελφέ, μα έχουν κοροϊδέψει ήδη από τη βδομάδα. Τα περισσότερα παιδιά που ρωτάγαμε στο σχολείο ε, Λέγαν ότι η πρώτη ημέρα τη βδομάδα είναι η Δευτέρα. Του λέγαμε όχι, είναι η δεύτερη Δευτέρα. Mm. Η πρώτη είναι η Κυριακή. Mm. Φαπ, φαπ, φαπ. Είναι η μέρα του FAP FAP. Γενικότερα είναι η μέρα που μέχρι και ο ίδιο ο ύψιστο αυτό ο, ο τεράστιο τύπο ε, παίζει ταύλι με ταρζαν. Ταύλι με ταρζαν. Με τον μπέμπι καρικτόπουλο ήταν ο Θεό λοιπόν εκείνη την ημέρα. Και έχουμε μάθει πενταήμερο, οκτάωρο και, και λίγα λέω. Έτσι ε, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το καταναλώστε και θα συνεχίσουμε λίγο. Σειρά, γιατί ναι, έχουμε, έχουμε μετά πράγματα και θέματα. Thank <laughs> you. Καλά μα τα πάνε. Βέβαια έχουμε μετά και κάλαντα από κάποιους γνωστού, αλλά καλά μα τα πάνε και η Βανδαλούπ. Έτσι κι αλλιώ είναι το τρίπτυχο. Γεννιέσαι, καταναλώνεις, ψοφάς, πώ το λέει. Τέσσερι βασικά είναι. Τέσσερα. Γεννιέσαι. Bird School, Work, Death. Ναι. Εμεί θέλουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία να καταναλώνουμε ταυτόχρονα. Ε, πρέπει, εντάξει, είσαι σε, σε ένα σύστημα σε συγκεκριμένο Που είσαι διαμορφώσει, οπότε. Ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται ελεύθερη αγορά. Μην το ξεχνάτε, όχι καπιταλισμό. Μην βάζουμε και το κακά στο στόμα μα. Δεν ονομάζεται καπιταλισμό. Είναι ελεύθερη αγορά. Είναι ελεύθερα τα πράγματα για όλου σα. Γιατί άμα πει καπιταλισμό, μετά ξέρει. Στοχοποιεί. Ε, βέβαια. Στοχοποιεί όρου άλλου. Κανένα σαν Ναι, Καταστρέψουνε, τι νομίζεις ότι θέλουν, θέλουν το καλό μας Δεν νομίζω να θέλουν το καλό μας Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στην ανασκόπηση Και θα ξεκινήσουμε νομίζω από Δεν ξέρω αν έχει κάτι σημειώσει ή εξωτικό Γιατί έχω, έχουμε διάφορες καταστροφές, Αλλά θα τα πιάσουμε ένα-ένα Ας ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο δυστύχημα που έγινε Στη μετα... με μεταφορά κόσμου σε τρένα στην Ελλάδα Νομίζω ε, αρχής απόκριες. Μαρτίου ήταν κάπου Μετά εκεί Μετά στις ναι. Απόκριες ήταν και εκεί διάφοροι παρατρεχάμενοι ξέρεις, γιατί η ουσία ήταν στο τέλος να βρούμε το εξελαστήριο θύμα τον αποδιοπομπέο τράγω ή όπως αλλιώς έτσι γουστάρετε να το πείτε το σταθμάρχης, ο πιωμένος ο οποίος μπήκε με κονέ και αυτά Λοιπόν, τι συνέβη Συνέβη κάτι το πραγματικά τρομερό είχαμε σύγκρουση δύο τρένων, στο ύψος στον γκάμπο κοντά στο Βόλο ήταν Ή στα, στα, τέμπι, τέμπι. στα τέμπι Αυτά τα τέμπι είναι καταραμένα ε, Αν θυμηθούμε Για παλιά έτσι από, τα, δι, τα δι, από το δικό δίκτυο που γινότησε Σαν συνέχεια τις στοιχήματάκια Και με οπαδούς είχαν γίνει Του πάω τα ξέρουμε αυτά ε, Πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα Σε ένα ζήτημα που είναι πολύ σκληρό ε, Και προφανώ δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιο ε, εξ ολοκλήρου Τι σημαίνει να χάνονται έτσι ε, θυσία στα, στα γρανάζια του κέρδους γιατί για να κατανοήσουμε καλύτερα, αν θέλαμε τώρα να σας πούμε γιατί συνέβη θα είχαμε κά, κάτω κάποια έγγραφα που θα λέγαν ότι το δίκτυο αγοράστηκε από τους Ιταλούς τσάμπα πριν από κάποια χρόνια, επί νομίζω ο και το Αλέξη Τσίφρα ο Τσέπρα, ο Επαναστάτη, τα έδωσε τσαμπές τους Ιταλούς. Καμία εργασία ε, ώστε να γίνει κάτι. Ενώ καταλαβαίνετε, συνειδητοποιείτε. Θυμάστε ένα παιχνιδάκι που είχαμε μικρή, που πρώτη φορά το, το βρίσκαμε τα Χριστούγεννα κάπου στο σπίτι μα, που ήταν αυτά που τα αυτοκινητάκια που τα έβαζε και τρέχανε μόνο του ρε παιδί μου, είχαν τέτοιο. Ε, αυτό το σύστημα ήταν αυτό που είχαν και στα mm. Δεν είχαν αυτόματο, ποιο έρχεται, αν είσαι στην ίδια Τίποτα. Δεν τίποτα από αυτό. Δεν λειτουργούσε τίποτα στο 2023, στο οποίο 2023 φτάνουμε να μετράμε την απόσταση μεταξύ αστέρων στο σύμπαν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να βρίσκουμε πράγματα ακόμα για τον νευρόνες στο εγκεφάλου, τρομερά τρο τρο τρο πράγματα, έτσι, τα μυστήρια. Τα πιο μεγάλα μυστήρια είναι η αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, τα βάθη της θάλασσας. Και την απληστία του καπιταλισμού. Τη ελεύθερη αγορά. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συνέβη κάτι το οποίο στιμάτισε όχι απλά οικογένειε και κόσμο. Κάτι τρομερό. Γιατί χρειάζονται λεφτά για το κέρδο και μπορεί να έχουμε κάνει όλα αυτά τα. να έχουμε στείλει στο διάστημα ό,τι θέλετε από σκύλου, τραγικό, μέχρι ανθρώπου και όλα αυτά. Αλλά στι μεταφορέ του κόσμου, σε ένα από τα αρχαιότερα μέσα, το τρένο. Ε, καταφέραμε να είμαστε σαν το 1800, έρχεται δεν έρχεται, πρέπει να κοιτάξουμε, mm. oh. οχ! Ουσια, ουσιαστικά έπληξε την αξιοπιστία των το, επιβατών γιατί ήταν ένα μέσο που πάρα πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιούσε, προφανώς για να μεταφερθεί, ας πούμε, Βόρειο Ελλάδα κυρίως και τέτοια και είναι ένα χρήσιμο ε, Όπω και να έχει, γιατί δεν διαθέτουν όλοι στην ελεύθερη αγορά αυτοκίνητο. Για ή... εμά τους πλεμπαίου είναι βέστο. <laughs> ναι, εντάξει, βέδυ μου, ναι, για τον οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε έχει την ανάγκη ας πούμε, να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο. Και, και αμάξι να έχει την τελική τη σημερινή περίοδο, πάλι είναι δύσκολο η μετακίνηση, α πούμε, με το όχημά σου. Γιατί είναι... Είναι? Οικονομικ... είναι. Οικονομικά είναι δύσκολο. Τι είναι, το, το βενζίνη. Όλο... Όχι, ρε, βενζίνη, α, ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Α, και... Τα διώδια ανεβαίνουν. Α, τάξη, <laughs> ναι. Και αυξάνονται. Δεν ξέρω αυτό με τα δύο οδεία σχήμα. Δεν το έχω πιάσει ακόμα αυτή την εξίσωση. Ότι, ξέρεις, αφού έχει γίνει απόσβεση, γιατί πλήρωνε ακόμα. Δεν το πιάνω. Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω. Για τη συντήρηση, θα σου πούνε. Για τη συντήρηση. <laughs> ναι. ναι, για τη συντήρηση. Είχαμε δει πώ λειτουργεί συντήρηση με τα χιόνια. Που έμεινε κόσμο στην αντική οδό. Εντάξει, που... ναι. Και ακούγανε το κομμάτι τη Ελεωνόρα Ζουγανέλ, αυτό τεράστιο, κολλημένο στην αντική οδό. <laughs> μια χαζωμάρα πιχευγάλη. <που> <laughs> Ένα συγχαρητήρια για την Ελεωνόρα. <laughs> τη χειρότερη. <laughs> Οπότε ναι, ο κόσμος μετάρχισε και φοβότανε που λες, με τα τρένα. Γίνανε πάψεις, ας πούμε, σταματήσαν να λειτουργούν τα μέχρι... τρένα σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι ο... να φτιαχτεί πάλι το τρένο, Μέχρι δικτύο. να φτιαχτεί και μέχρι να, να... να... να γίνει ανάληψη και καλά τις ευθύνη, Μέχρι να βρεθεί ο... το εξηλαστήριο θύμα. Και ανάληψη ευθύνη. Μα το ζήτημα ήταν να δούμε τελικά ποιο φταίει. Αν έφταιγε mm. κάποιο κόμμα, δηλαδή, αυτό ήταν αυτό στο έχει, το debate. Αυτό έχει να κάνει και με την ανασκόπηση γιατί είχαμε και εκλογέ ε, αυτή τη χρονιά. <στομίου> ναι, ναι, είναι, ότε. είναι σε επόμενο θέμα. Ναι, εκεί θυμάστε τι είχε γίνει. Παραιτηθήκανε κάποιοι, ξαναβγήκανε μετά πρώτοι. Ναι, ναι, ναι. Άξενε... Είναι τσιερή οικογένεια, δεν τα βάζει με αυτού. Ναι, ναι. Είναι πάλαντιν. Έχουν αύρα. <στομίου> <στομίου> Εντάξει και, και, και, και εκεί ήρθε βέβαια και κόλλησε και το. Το γνωστό, έτσι, σύνθημα και τσιτάτο που ακούγεται από όλο τον κόσμο, το αποτύχει ζούμε. Ναι, αποτύχει ζούμε, έτσι, σε μια πόλη ή στις πόλεις που ζούμε, έτσι, με ένα κανιβαλικό χαρακτήρα. Ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το ατύχημα. Αυτό το ατύχημα και αυτό μπαίνει στα σοκαριστικά γεγονότα των τελευταίων ετών, μετά από κλεισούρες σε σπίτια από πανδημίες κουλουπού. Έχουμε το συλλογικό μα ασυνείδητο, έχει ρουφήξει πάρα πολύ πικρία, φόβο και αυτό προφανώς βγαίνει και στην ε, καθημερινότητά μας γιατί επηρεάζεται όλος ο τρόπος σκέψης. Εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να... Δεν θα πούμε πολλά γιατί το, το δυστύχημα ως αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό. Ήταν κάτι εντελώ ε, σπλάτερ. Και επίσημα, πόσοι τελικά οι νεκροί είχαν βγάλει μια λίστα 60 και αγνοούμενοι. Δηλαδή, τι έγινε με του αγνοούμενους, Άρα, αυτοί δεν θεωρούνται, α πούμε. Ναι, σταματήσαν να μετράνε γιατί είχε πάει το αμπαζούρ τη Δημοκρατία. Με τα γαρίφαλα. Αυτό ναι, δεν ήταν μια τότε. Ωραία, η γαρίφαλα. Το ξέ, ε, ονομάζουμε αμπαζούρ τη Δημοκρατία την πρόεδρο, γιατί είναι, η θέση τη είναι τόσο δυναχή πράγματα να κάνει που θεωρείται αμπαζούρ. Ε, και προκάτοχη κάτι αντίστοιχο ήταν. Ναι, καλά, όχι ότι. διακοσμητική θέση είναι ναι. λεφτά παίρνουν. Ε, λεφτά. Εντάξει, είναι έτσι τώρα ένα ύψιστο, Είναι αξίωμα της ελληνικής δημοκρατίας. Το κορυφαίο. Το κορυφαίο, ναι, το κορυφαίο. Και δεν κάνεις τίποτα, έτσι. Είσ απλά. Ε, πη, πηγαίνεις, όποτε πεθαίνει ο κόσμο, να στραβήσουν οι κάμερες. εδώ <laughs> τα τρομερά ήταν για να καταλάβετε. Γιατί κανονικά όποτε πετυχαίνουμε επαγγελματίε πολιτικού να του κυνηγάει ο κόσμο και να του ότι υπήρχαν ή έψαχνε οι μακ μέσα στα ερείπια για ανθρώπου, μέχρι και για μέλη ανθρώπων, για να μπορέσουν να δουν αν ήταν μέσα, δηλαδή από το DNA, τρομερά πράγματα. Έτσι. Και λέγανε όπα όπα σταματήστε, σταματήστε. Και υπάρχει βίντεο που λένε Κάνει άκρη, πρέπει να φανεί, να φανεί. Καθίστε από εδώ. Τη φτιάχνανε κάδρο. Πώ θα πετάει τα λουλούδια. Αυτέ οι κινήσει ε, μα πάνε μπροστά, έτσι, σαν ε, τόπο. Γι' αυτό θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι το οποίο το ξέθαψα από κάτι αρχές κασέτες που ακούγαμε πολύ μικροί. Είναι αφαιρωμένο σε αυτές τις καταστάσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Για πάμε να ακούσουμε. Αυτό αυτός που πάει στο φεγγάρι και τα παιδιά του πολεμάν είχαμε και πολέμους φέτο, έτσι να μην βασικά μην ξεχνάτε ότι πάντα έχουμε Πάντα υπάρχει παραπάνω από ένας πόλεμος ή συγκρούσεις στον πλανήτη. Απλά εμείς ζούμε την κανονικότητά μας, έτσι, μέσα στη βία, τον πόνο, τη μιζέρια που απλόχερα σκορπίζει το οικονομικό αυτό σύστημα πρωτίστως και κατά επέκταση εμείς που είμαστε να γρανάζι αυτού του συστήματος συνεχίζουνε. οι πόλεμοι, αίμα στη Ρωσία, στην Ουκρανία συγκεκριμένα και μην το συζητήσουμε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα σε ένα πόλεμο είναι πολύ δύσκολο να πάρει σε μια πλευρά έτσι. έχουμε και εδώ κοντά στη γειτονιά μα για ακόμη μια φορά ε, σύγκρου, σύγκρουση και όχι απλά σύγκρουση έχουμε έτσι αίμα ε, ε, χίνεται στην Παλαιστίνη στη λοδιά της Γάζας ε, αλλά εμείς θα πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο θα πάμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε σε αυτή την ανασκόπηση να πούμε πόσο ωραία περάσαμε με τι φωτιέ. Οι φωτιέ λοιπόν, φέτο, ο στρατηγό Άνεμο, <Κι> δεν ξέρω αν θυμάστε, τον θυμάστε στρατηγό Άνεμο, Ο ε? Βίρονα. Ο Βίρον Πολύδωρα. <Κι> το έλεγε αυτό το 2008. Εφ... Εφτά, εκεί κάπου. 6-7. Ε, ε, ναι. Πότε ήταν στην ηλία. Στην ηλία, το, το. εκεί, 6-7. Ναι, από ό,τι φαίνεται ότι αυτό ο στρατηγός, εγώ ξέραμε ότι ο στρατηγός λύει από το κάστρο του Τακέση, <laughs> τώρα εμφανίστηκε ένας άλλος στρατηγός άνεμο, <laughs> ο οποίος ε, κατέκαψε ένα σημαντικό κομμάτι ε, του ελλαδικού χώρου, ξεκινώντας από το βορειοανατολικό κομμάτι πάνω στις δαυγές, στον Εύρο, εκεί που κάει και κομμάτι ολοσχερός ε, παρθένο δάσο. Το οποίο φυσικά δεν θέλουν να κοτσάνε, όλα αυτά δεν ξαναβγαίνουν με τον τρόπο που νομίζετε. Πάμε να βάλουμε φυτάκια με το σκάκι. Δεν λειτουργούν αυτά, να ξέρετε. Δεν λειτουργεί έτσι η φύση. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπο για να διορθώσει κάτι άλλο το κάνει χειρότερο πάντα. Είναι αποδειγμένο από την ιστορία. Ό,τι και να διαβάσουμε, κάθε τι που κάνει δεν τα πάει καλύτερα. Αλλά εντάξει, ζει το ματαιότητά μα, ήρθαμε εδώ να τα διορθώσουμε όλα. <laughs> η προσπάθεια να γίνεται. Η προσπάθεια μετράει τουλάχιστον, λέμε. Να πούμε ότι δεν κλείσαμε πριν θα το πούμε είπαμε όμω για τις εκλογές για το Ιερό Σόι που ξαναβγήκε όλα εκεί στην, στην πόλη θα πούμε έξι σε πια Να πούμε για τις φωτιές ότι υπήρξαν δύο φωτιές που νομίζω και έγανε για πάνω από μία εβδομάδα ασταμάτητα, μία στη Ρόδο έτσι που βλέπαμε όλα αυτά τα καταπληκτικά βίντεο με τους τουρίστε να τρέχουν και να προσπαθούν να σωθούν οι άνθρωποι εντάξει τι να κάνουμε ε, και αυτούς να τους σώσουμε να τους βάλουμε σε πλοία και σε καράβια να τους πάμε βέβαια οι άλλοι άνθρωποι που περνάνε από πολέμους από, από την Ανατολή αυτούς τους βουλιάζουμε κιόλα στο Αιγαίο το έχουμε ξαναπεί για την ασφάλειά μας γίνονται όλα αυτά για την ασφάλεια για να μην μας αλλιώς στον πολιτισμό γίνεται συγκεκριμένα και όχι μόνο καλοκαίρι έγινε κι αυτό ναι, στην πύλη εννοεί. Mm. Θα, θα μιλήσουμε γι' αυτό ξεχωριστά. Ε, Α επικεντρωθούμε φωτιέ. Πού η φωτιά, αδέλφια, αλήτε, πουλιά, τι σημαίνει αυτό. Ακούστε. Μία εβδομάδα έλεγε ότι έκαιγε. Ήταν στη Ρόδο και στο Νεύρο, δεν ήταν. Και στην Πάρνηθα. Mm. Ήταν τελικά πάρα πολλέ μέρε. Ήταν και πολλές οι αιστείε Εκεί που λέγανε ότι είμαστε εκεί. Έλεγχουμε ένα μέτωπο, ξαφνικά ξέρεις πήγαινε αλλού. Ε, ο στρατηγός άνεμος δεν ε, τα έχουν ξαναπεί. Ναι, ε, δηλαδή δεν μπορεί να το προσδιοποιήσεις. Ε, βέβαια, εντάξει, περιμέναμε. Οι επαγγελματίε πολιτικοί χρόνια είχαν πει ότι έχουν αναβαθμίσει το, τα αεροπλάνα μα, τα καναντέρ. Η και... πολιτική προστασία λειτουργεί, είδες. Μηνύματα πάντα. Πάντα. Φύγετε τώρα. Και βγαίνανε με κάποιο θράσος και λέγανε ότι α, και στο Μάουι δεν πήραν φωτιά. Εάν είχαν και αυτοί το 112 και του είχαν στείλει μήνυμα, θα είχαν σωθεί ε, οι βέβαια. άνθρωποι. Έτσι. Εμετικοί. Εντάξει, βάλανε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή σου λέει. σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, οτιδήποτε και να γίνεται, ξεκινήσανε το 20 με την καραντίνα. Μείνετε όλοι σπίτι. Από τότε ξεκίνησε, φύγετε από τα σπίτια. Δηλαδή, σεισμό, εξαφανιστείτε. Φωτιά, εξαφανιστείτε. Μπορεί να πλησιάσει κάτι, αγέλιμα, αγριογούρουνα. Δε, έρχονται δρόμο. αυτοί, φύγετε. Δηλαδή, τρέξτε, κάντε, σωθείτε. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Και πάντα σου λέει, σου στέλνω και ένα μήνυμα ρε φίλε, ότι κοίταξε να δεις, μη βγεις έξω σήμερα γιατί θα βρέχει. Προσωπικά, ναι, θα, θα πούμε και μετά για τις ε, βροχές αυτές τις μικρές. Ε, ας επικεντρωθούμε στη φωτιά, γιατί η φωτιά αδέλφια. Ακούστε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αθήνα, έτσι σε μια συνεφιασμένη μέρα. Είπαμε 30 Δεκεμβρίου του Σωτηρίου του 2023. Σαν και... άνοιξη είναι έξω. ζούμε... 5 με 6 εκατομμύρια πόσο, πόσο είναι ο πληθυσμός. 5 με 6 εκατομμύρια ακούστε να δείτε αδέλφια σε μια τέτοια πόλη η οποία τα πνευμόνια μας οι πνεύμονες πρασίνου είναι ελάχιστοι μην πούμε τώρα για τα δέντρα που κόψανε τα εξάρχεια αυτά τα κακομούτσουνα και από το κολονάκι που φτιάχνουν τα μετρό <Κι> Άστα αυτά τα δέντρα, δεν πήρε κακά ήταν Υπάρχουν και κακά δέντρα Τα δέντρα βγαίνουν στα εξάρχεια, είναι επαναστατό δέντρα <Κι> <Δεν ξέρω πώς Κι> είναι. Γιατί φυτρώσεις εκεί, γιατί σου <Κι> να φυτρώσεις εκεί <Κι> Δεν δε σε έχουν μάθει στο σχολείο, μην φυτρώνετε εκεί που δεν σας παίρνουν ε, Όταν καίγεται έστω και ένα μικρό κομμάτι ενώ ο πιο κοντινός πνεύμονας για την Αθήνα που φιλτράρει και φτιάχνει το μικροκλίμα τη της Αττικής, είναι στην Πάρνηθα. Όταν η Πάρνηθα παίρνει φωτιά κάθε χρόνο και καίγεται, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλοι μας έχει επίδραση στις ζωές όλων. Γιατί, Γιατί πέφτει το βιωτικό επίπεδο του οξυγόνου και κατ' επέκταση όλου του οργανισμού στον κάθε ένα ξεχωριστά δηλαδή. Όταν καίγεται η Πάρνηθα, κανονικά πρέπει να κλαίμε. Γιατί χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας. Αλλά who cares, γιατί υπάρχει και το επόμενο βήμα. Το ότι είναι όλα για τον άνθρωπο. Σκεφτόμαστε εμείς οι ματαιόδοξοι, τρελοί, ότι ε, καίγεται και η Πάρνηθα και θα φιλτράρει. Μετά θα μας χαλάσει το μικροκλίμα. Δεν θα έχουμε καλό καλή ποιότητα οξυγόνου κουλουπού. Η φύση αδέλφια έχει και τη δικιά της αυταξία Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο άνθρωπος παντού Και να λειτουργούν όλα για πάρτι του Η φύση να μείνει και τα δέντερα μείνουν Και καλύτερα να αποχωρήσει ο άνθρωπος <laughs> Νομίζω ότι αρκετά έχει κουράσει Αρκετά έχει κουράσει Και ήρθε η στιγμή να Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω <laughs> Να το πει κάποιο. δεν ξέρω ποιο. Ε, λέγανε πιο παλιά ήταν η ε, τρολιά και η τρολιά πως δημιουργείται γι' αυτό γελάμε κιόλας και όταν γελάμε δείχνουμε τα δόντια μας γιατί μας σοκάρει κάτι και λέμε ότι μπορώ να δαγκώσω αυτή είναι η αντίδραση των, ε, του, του ανθρώπου των σπηλαίων ε, τι λέγαμε να επιστρέψουμε στην ε, είπαμε για τη φωτιά είπαμε για το βιωτικό επίπεδο η φύση έχει και τη δικιά τη αδέλφια αυταξία άρα οκ. Okay. Hey, και καλό θα ήταν να αποχωρήσει σιγά σιγά αρκετά ωραία πράγματα έχει δώσει σε αυτό τον πλανήτη νομίζω εντάξει δεν ξέρω αν είναι μια ακόμα μετάλλαξη σε αδιέξοδο ο άνθρωπος θα μπορούσε ε, αλλά αυτό με τις φωτιές να δείτε ότι κάθε χρόνο φυσικά και θα ξαναγίνεται και είναι κάτι το οποίο το λατρεύουν οι επαγγελματίες πολιτικοί που έχουν εξουσία και δύναμη γιατί προσπαθούν με αυτούς τρόπους μόλις φυσικέ στρο... καταστροφές που εσείς κλαίτε για τα σπίτια σας για ανδικούς ανθρώπους για τη ζωή σας και για, το... για όλο αυτό αυτοί το κάνουν ε, debate έτσι πως μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα στον άλλο, το ένα το άλλο κόμμα ώστε να πάρω λίγο περισσότερο κόσμο ψήφους ε, και πάει λέγοντα. Αυτό πάντα. Και όλα. Συνεχώ ωφελούν ας πούμε, όλα αυτά την ελεύθερη αγορά. Γιατί εκεί, στο κεφάλαιο. Μπορώ να την πω αυτή τη λέξη. Το κεφάλαιο, ναι. ναι. Λοιπόν, στο κεφάλαιο, το οποίο κάνει κομμάτι των γνωστών. Δηλαδή, όλο οι άλλοι, α πούμε, είναι οι μπροστινοί. Απλά υλοποιούν το πρόγραμμα που έχουν αυτή. Δηλαδή, okay, ε, αξίζει να δει τι γίνεται στα περισσότερα δάση-ιδρυμού που καταστρέφονται. Είτε από. Από μόνα του είτε από ανθρώπινη ας πούμε παρέμβαση. Τι γίνεται μετά. Γιατί εδώ έχουμε δει περιπτώσει περιπτώσεις που γίνονται πάρκα. Αιωλικά. Ε δεν το πιστεύω. Δηλαδή πάλι ε, τα λεφτά μπροστά. Δηλα, ότι ε, θα το πάρει ας πούμε μια εταιρεία, θα σκάσουμε τα φράγκα, πήραμε. Έβλεπα τα, τα επίσημα στοιχεία για τα αιωλικά. Και έχουμε τους περισσότερους επιχειρηματίες στην Ευρώπη. Mm -hmm. <laughs> Πού βρεθήκαν αυτοί οι επιχειρηματίες. Μαντέψτε. Είναι εξαδέλφια φίλοι και κολλητοί διαφόρων πολιτικών οι οποίοι πήραν άπειρα λεφτά έτσι και από εκεί που υπήρχαν κάποια χωριά τα οποία τα ζηλεύουμε τα χωριά αυτά που έχουν μια κάποια ισορροπία και εναρμόνιση με τη φύση σε αυτά έτσι εολικά πάρκα αυτά τα τέρατα δεν ξέρω αν σας αρέσουν αν σας αρέσουνε να τα σπίτια σας πάρετε σε ένα καθένα στην πολυκατοικία του να κερδίσουμε ενέργεια Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές ε, και πάντα η δυστυχία και ο πόνος ε, του κόσμου γίνεται debate μεταξύ των ε, πολιτικών. Ε, βέβαια, για να μην τα βλέπουμε αρνητικά να πούμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει πράγματα έτσι, χωρίς να περιμένεται απόκριση από κάποιο κράτος ή από κάποιον κάνει στη βάση οριζόντια ε, ε, εκφράζει την αλληλεγγύη του έμπρακτα και αυτοί είναι άνθρωποι που αγωνίζονται έτσι καθημερινά, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει ή να είναι εκεί για τον συνάνθρωπό του. Και εμείς είμαστε με αυτή την πλευρά της ιστορίας και με αυτή θα πορευτούμε. Και να, να σημειώσω κάτι σε αυτό που, για τις φωτιές τώρα να πούμε ότι ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμοι ε, μόνο του με την αλφα προστασία μπορούσε να διαθέσει, α πούμε από υλικό για να εξοπλιστεί, να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να βοηθήσει εκεί την κατάσταση στις φωτιές. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά ας πούμε, δείχνουν ότι το ίδιο το κράτος έχει απαξιώσει η πολιτική προστασία τους, το, τους υπάλληλούς του, έτσι, το είδαμε. Είδαμε και τη στάση, ας πούμε, αν θυμηθούμε, ε, Μέσα στη χρονιά των αστυνομικών απέναντι στου πυροσβέστε όταν, όταν ζητάγανε κάποια πράγματα και διαδηλώνανε. Δηλαδή Ξύλο και χημικά. Του αντιμετωπίσανε σαν τα κακά παιδιά από τα εξάρχεια, από πουδήποτε αλλού. Ε, ναι, και αυτοί οι πυροσβέστε είναι αρχικοί, θα ήταν. Τώρα, ναι, τώρα τι λοιπόν, πάνε στο Υπουργείο να ζητήσουν. Ε, από τη στιγμή που δεν ανανεώνονται οι συμβάσει αυτών των ανθρώπων που δεν παίρνουν κόσμο, θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Και απ' την άλλη, είδαμε ότι υπήρξαν και προστριβές δηλαδή με αστυνομία και κόσμο που θέλει να πάει με το ζόρι να βοηθήσει που δεν τους εφήνανε ας πούμε οι... οι αστυνομικοί είναι κάτι ναι. τραγικό εντάξει. και να σημειώσω πάνω σημείωσή σου ότι στα περισσότερα μήκη και πλάτη σε όλες τις φωτιές οι ντόπιοι δίνανε νερό και πράγματα σπυροσβέστες ναι. να το γνωρίζουμε αυτό οι ντόπιοι είχαν βιτιοφόρα με νερό και εξοπλίζανε τους πυροσβέστε ε, με όλα αυτά πας περιπτώσει. Πάμε το επόμενο κομμάτι που κι αυτό αντανακλά έτσι ίσως το, το θυμό και την οργή μας. Ε, να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι πάντα με τον Παρία. Για πάμε! Αγγελίες. Έχουν ανοίξει λαϊλάκους και μας περιμένουνε Τι λέτε ρε μαλάκες ρε, τι λέτε, ρε. Θα περιπλανηθούμε σαν τον πολεμό το τρίτο Ανάμεσα από τους πύκους των πολιεθνικών Ανάμεσα από τα κρυστάλλινα κύρια των διαφημιστικών και των ασφαλιστικών Θα τους τραβήξουμε, θα τους βγάλουμε μέσα από τα γραφεία του και θα τους πούμε Αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα για τις μαλακίες σας μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες. Αρκετά. να τους τραβήξουμε! να τους μέσα από τα μεταμίδιν και να τους δείξουμε ρίξουμε πόσο υπέροχα καίγονται τα πολυτελές στα ταυτοκίνητα του στα οδοφράγματα και να τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα και τις μαλακίες σας μας γαμίσαντε αρκετά ρε μαλάκες, με τwig ονόμα μας γαμίσατε. αρκετά ρε μαλάκες αρκετά Σάφιγκα Πεσταρεζάνο Λοιπόν, ε, ακούσαμε το αρκετά Apollo's bodies για πχ να το ξέρει. να το βάλει για πρωινό, για να το βάλει για ξυπνιτήρι mm. ίσως να ξυπνάει μια μέρα έτσι που να αξίζει για να μην ξυπνάμε σαν zombie χαρούμενος Αρκετά. <laughs> αρκετά με τον γκόνομα ε, είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ακούτε την εκπομπή Παρίας, η οποία σήμερα συζητά, διάφορες, σχολιάζει βασικά ε, πράγματα της επικαιρότητας του τελευταίου έτους. Ε, δηλαδή μπορούμε να το πούμε και σαν μια ανασκόπηση μήνη του 2023, ε, η χρονιά που αγαπήσαμε να μισούμε. Ε, μια χρονιά που θα είναι ένα μιμ από μόνη της, γιατί είμαστε και στο μιμόκραση, πλέον Κάτι έχει γίνει και δεν υπάρχει σε μίμυνες σαν να μην έχει γίνει. Πώς λένε ότι έφαγα σε αυτήν την ταβέρνα το τράβηξε φωτογραφία. Δεν σε πιστεύω. Πρέπει όταν τραβάς το γε, όταν τρως κάτι να το ποστάρεις στο facebook, στο instagram. Ξέρεις, κάπως πρέπει να υπάρχει μια δικτύωση σε αυτά. Λοιπόν, και επιστρέφοντας τα γεγονότα που τάραξαν τον ελλαδικό τόπο τον τελευταίο χρόνο, ε, να πούμε, θα πούμε τώρα και για την τρίτη φυσική καταστροφή που μας βρήκε Τώρα όλα αυτά το είναι εγκαντέμιση ο Κυριάκος και όλα αυτά δεν μας αγγίζουν πραγματικά ε, Δεν θα μιλήσουμε για την τύχη ε, Ο Κυριάκος δεν είναι εγκαντέμιση Εμείς είμαστε άξιοι της μοίρας μας και όχι όλοι έτσι και για να πούμε για αυτή τη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Υπέρλαμπρου ή του Πατούλη ή του Κάθε... ...ότι επαγγελματίας πολιτικός θα υπάρχει κι α μην είναι ο Μητσοτάχης. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάχης θα ήταν κάποιος άλλος. Mm. Αυτό που θέλουμε να καταλύσουμε είναι η ανάγκη να σε εκπροσωπει κάποιος επαγγελματίας. Το καταλάβατε αδέλφια. Εμείς τους μεσάζ, οι μεσάζοντες δεν μας αρέσουνε. Έτσι. Κατά τα άλλα μια χαρά τα πηγαίνουμε... Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή τα έχουν πει διάφοροι άνθρωποι στην ιστορία ότι κάποια πράγματα λειτουργούν και μπορεί να τα κάνει μόνο σου. Μπορεί να τα έτσι ή να τα αυτοδιευθύνεις Όπω αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο είναι αυτοργανωμένο, δεν χρειάστηκε να έρθει κάποιο πρόεδρο, κάποιο παράγοντα τη να έρθει δωρεάν να φτιάξουμε ραδιόφωνο για του πλεπαίου τη πόλη αυτή και να το φτιάξει να έχει κάποιο διευθυντή προγράμματο να τρέχει από πίσω τα ζητήματα, να παίρνει επιχορηγήσεις ε, κουλουπού. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας και νομίζω προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε για ένα πιο άσπρο ε, ε, μέλλον μέσα από τη μαυρίλα μας. Το τελευταίο που θα πούμε για τις φυσικές καταστροφές είναι το... οι πλημμύρε, οι οποίες... Ε, Βουλιάξαν κάποιες περιοχές, δηλαδή ήταν ωραίο ότι άλλαξε και λίγο χάρτης αυτό. αυτό συμβαίνει ανά πόσο είχε πει 40.000 χρόνια και ξανά έγινε μετά από μια εβδομάδα ε, Το λες και κατέμει τώρα τον άλλον ναι, ναι. Δεν είναι, δεν είναι Και για όσους προσπαθούν προφανώς και όχι με κακό τρόπο να το συνδέσουν με την κλιματική αλλαγή ε, Εγώ να σα πω την άποψή μου δεν πιστεύω τόσο στην ε, κλιματική αλλαγή ε, πιστεύω στην εγκληματική ε, αμέλεια. αμέλεια όλων αυτών οι οποίοι είχαν ε, πάρει λεφτά πάντα αυτό γίνεται παίρνει κάποιο λεφτά να διορθώσει κάτι στην επαρχία του να φτιάξει ένα φράγμα για το αν βρίξει πολύ να μην πνιγεί ε, και φυσικά όλα αυτά είναι μπα, μπαζωμένα αρέματα έτσι κι αλλιώς και η Αττική κάτι τέτοιο είναι έτσι είναι μπαζωμένα τα αρέματα τα μεγάλα της τα ποτάμια το μεγάλτερο της ποτάμι είναι, έχει γίνει η εθνική για εμάς ο Κυφισός, η εθνική. δεν ξέρουμε καν ότι έχει εκβολές το ξέρετε το ξέρετε ότι έχει ανοιχτό μέρος εκεί στη Φιλαδέλφια και έχει πτηνά δηλαδή αν καταλάβετε στον κύκλο ζωής των, ε... έστω και των πτηνών που ξεκινά από την Αφρική ρε φίλε που έχουν στάνταρ στάσεις ε... είναι η Αθήνα έτσι, είναι στην Αθήνα, δεν έχει τίποτα. Το πάρκο της Αθήνας είναι το πεδίο του Άρεο και το τρίτσι. Δύο. Άντε για. Τα υπόλοιπα όλα είναι η τσιμεντένια βαβυλώνα μα. Ε, λοιπόν, σε αυτέ τι πλημμύρε στο... που γίνανε στο. πώ το λένε. Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία, στον έτσι Στο γνωστό, γνωστό κάμπο, τον τεράστιο, ε, εξαφανιστήκαν κάποια χωριά εκεί. Να πούμε, κάτω από το νερό και γενικότερα για να σας πούμε και άλλο τίποτε είναι ακόμα εξαφανισμένα. Τα σπίτια δεν μπορεί να μείνει ο κόσμος πλέον, το καταλαβαίνετε αυτό. Τα μισά πράγματα, τα μισά σπίτια έχουν πάρει ε, μέχρι τα θεμέλια, άρα δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Ε, και φυσικά τι γίνεται για όλα αυτά, το κράτος ξεπερνά όλε αυτές τις δυσκολίε και σου λέει να σου πω μπες και εσείς τι κάνε μία στο government μία αίτηση τα πάρεις κάποια λεφτά να συνεχίσει και εσύ τη ζωούλα σου. Έτσι τελειώνουν τα παραμέθεια. Ε, και και τελειώνουν με ξεχασμένους ανθρώπους, με ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους, με ανθρώπους που θα πάνε να ε, εκλέξουν πάλι τους ίδιους ανθρώπους, να τα λέμε αυτά, δεν τρεπόμαστε, και δεν θέλουμε να μας σκληρύν να πούμε ότι μας αξίζουν γιατί αυτό είναι πολύ σκληρό υπάρχει κόσμος ο οποίος ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα ε, να το ψάξει λίγο παραπάνω υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύανε στα χωράφια από 15 χρονών και 12 τι νομίζετε, θα έχει διαβάσει Μάρξ ο τύπος αυτός ή θα έχει διαβάσει Μπακούνων και Μαλατέστα όχι αδέλφια, δεν θα έχει διαβάσει μα δεν είναι και αυτό το ζητούμενο, άλλωστε να έχει διαβέσει ο καθένας εντάξει ρε παιδάκι μου, οκ, okay, καλό θα είναι και εγώ θεωρώ ότι ό, όσο περισσότερο διαβάζεις κάποια πράγματα ανοίγεις ορίζοντες παιδάκι, και τρόπο σκέψης αλλάζει, αλλά αυτό συμβαίνει κιόλα με τον κόσμο που συναναστρέφεσαι κύριος, δηλαδή άμα έχεις κόσμο να συναναστρέφεσαι είτε στην επαρχία είτε σε μια πόλη και βλέπεις ότι γίνονται κάποια πράγματα ας πούμε για παράδειγμα για τις πλημμύρε, ότι Τόσο καιρό λέγανε για τα περίφημα αντιπλημμυρικά έργα, πηγαίνανε με τα βιντεάκια που φτιάχνουμε τώρα στο διαδίκτυο που έβλεπε ότι εγκαινιάζανε πριν πέντε μήνε τη γέφυρα, τη γαμάτι που θα περνάνε τα νερά από κάτω και δεν θα πλημμυρίζει τίποτα. Και μετά από πέντε μήνε βλέπει το βίντεο ξανά να, είναι, να έχει καταρρεύσει η γέφυρα, τα νερά να έχουν βγει και στα χωράφια δίπλα και άντε γεια σα, α πούμε. Ε, ναι, να, ο κόσμο να καταλάβει ότι ξέρετε κάτι εδώ, οι τύποι μα δουλεύουν κανονικά ότι όλα γίνονται για το για την ελεύθερη αγορά που είπαμε και το κεφάλαιο για τα λεφτά, και, τα ναι, και ουσιαστικά τίποτα εγώ παιδεύομαι ας πούμε, ένα χρόνο με ένα χωράφι για να ζήσω γιατί αυτή είναι η, ουσιαστικά, η, ο τρόπος που ζει ο κόσμος στην υπάρχεια. και ειδικά εκεί, στη Θεσσαλία που, με τον κάμπο, δηλαδή έχει ένα χωράφι μπορείς να, παρά, να παράξεις κάτι και να πουλάς και να ζεις, να έχεις και κάποια ζώα ας πούμε ενδεχομένως, Αυτό, αυτή είναι η φάση όμως, και καταστρέφεται τη ζωή σου, καταστρέφεται τη δουλειά σου, Έτσι ο κόπο σου. Και ο άλλο σου λέει: Εντάξει, μου να πάρε ένα τσέκ για να, να ορθοποδήσει. Άσχετα αν δεν μπορεί <κυκλεί> να ζήσει στον ίδιο τόπο, πάλι. <κυκλεί> γιατί δεν υπάρχει αυτό. Ναι, μετά σου λέει: Πάρ το, το τσέκ και κάνει ηχθειοκαλλιέργειε, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Στη Θεσσαλία, στον κάμπο. Ναι, έρχεται τσουνάμι. Κάτι θα έρθει και από εκεί. Δηλαδή: από, από, από, Πάρτε για μπροστά, πάρε και από πίσω. Πα, πά, φατούρο. Ε, το ωραίο είναι ότι το ωραίο το λέω ειρηνικά ότι η φρίκη μέχρι και σε αυτό το στη φυσική καταστροφή δηλαδή είπαμε είπαμε για τα τρένα το οποίο ήταν ένα φρικιαστικό δυστύχημα πήγαμε μετά στις φωτιές το οποίο είναι φρικιαστικό γιατί μπορεί να καήκανε, καήκαν άνθρωποι, είχαμε και στο βόλιο και ένα αντιναχτήκανε κάτι, ήμασταν τόσο καλοί τα φανταράκια που βγάζουν τα ξερόχορτα που δεν ε, σκάσανε, σκάσανε οι οβίδες μέσα στο στρατόπεδο δηλαδή... Είναι τρολιά, είναι ο Μπίμ Πρωθυπουργό, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει και είναι κακό που του γελιοποιούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε καμία γελιοποίηση, δεν είναι αστείοι τύποι. Είναι επικίνδυνοι, καθάρματα και θα έπρεπε να του αντιμετωπίζουμε αναλόγω. Φρίκι ήταν και στι φωτιέ με δεκάδε χιλιάδε ζώα καμένα στις, στα σπίτια του. Το ίδιο συνέβη και στι πλημμύρε στον Γκάμπο, όπου χιλιάδε ζώα Πέθαναν, πνιγήκανε κάποια δεμένα μέσα στις ε, φάρμες που τα είχαν οι άνθρωποι και αυτό δεν πάνε να πει ότι οι άνθρωποι φταίνε οι κουλουπού. Το θέμα είναι ότι και άλλα ζώα και εδώ ξεκίνησαν και άλλα πράγματα. Μόνο ο λιμός δεν ξεκίνησε. Σε όλα αυτά τα λιμνάζοντα νερά με τόσα ε, νεκρά ζώα και βάλαν τους ανθρώπους μόνοι τους να μαζεύουν τα κουφάρια από τα ζώα. Mm. Για να πει, παιδιά, γιατί αν μείνουν και αυτά πολύ καιρό... Θα γίνει βέβαια μία φάση με μήκητες... Ε... Η βόμβα. <laughs> ναι, ναι. Πάλι θα ξέρεις. Σε κάποια ταινία θα έμοιαζε αυτό που θα γινόταν. Όλα αυτά τα ωραία τα γλυκά με τις πλημμύρε. Βέβαια το Μόντε του, Κάρλο του νομού Μαγνησίας, το Μπέολαντ. Ε, για να βλέπετε τι σημαίνει η διαχείριση, τι σημαίνει η εποχή της εικόνας. Ε, δεν θα πούμε τώρα για το Γκίντεμπορ και την... Ε... Και τη βιβλιάρα που έχει. Ε, έγραψε από 50 χρόνια, ξέρω εγώ, και είναι απίστερη. Ε, σκέψου το βιβλίο του τότε η κοινωνία του θεάματο έδωσε την αρχή του καταστασιακού και για το Μάη. Έτσι, του 68. Ε, είναι ακόμα επίκαιρο. και θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή να καλέσουμε κάποιον να συζητήσουμε για την εποχή τη εικόνα. Πώ πλέον μπορεί να διαχειριστεί πράγματα έτσι, το ίδιο που κάνει. Και η κυβέρνηση, και το κάθε κόμμα, οτιδήποτε, κάνει μια αμυνδιακή διαχείριση. Ποιο θα μιλήσει, ποιο θα το πάρει πάνω του. Το ίδιο κάνανε, το ίδιο έκανε και ο Μπέος εκεί που τον ψηφίζουν. Που μην ξεχνάμε ότι προχθέ αμολύσαν χίλια λαμπάκια αεροστατάκια στο βόλο, πήρε φωτιά ένα σκάφο και όλα τα πλαστικά πέσανε στη θάλασσα. Και αυτό ήταν. το κάνανε ατραξιόν, δηλαδή ήταν τρομερό. Κοιτάξτε, έκανε πάλι ο Μπέος φώτισε τον ουρανό. Ε, αυτά μα αξίζουν. Όχι σε όλους πάντα, αλλά αυτά θα παίρνουμε από εδώ και πέρα με κάτι τύπους όπως ο Μπέος, δηλαδή μαφιώζει. Και το τελευταίο αστειάκι πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα με ένα κομμάτι που έχει επιλέξει μόνο το τοξωτικό ρόχος του Γένννων είναι ότι ο νέος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο ποιο είναι... Πες <Πέσ'> το. Πες <Πέσ'> το, <Πέσ'> το Ο κύριος Κούγιας. Ο κύριο Κούγια είναι αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρο είναι ο Βαγγέλη. Wow. Ο Βαγγέλα, για τον οποίο δεν λέμε και πολλά, γιατί τσιμε... <laughs> τσιμεντώνει παπουτσάκια και σε βρίσκουν κάτω στον τέν θα σε βρούνε. Βασικά, σε βρούνε μετά από χίλια χρόνια. Λοιπόν, έγκλημα, μαφία είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο, αγαπητά αδέλφια, σε αυτή τη χώρα. Και μάλλον θα συνεχίσει πολύ, εκτό και αν μου το είχα πει. Πάμε, mm. μου το είχα πει και επιστρέφουμε. Mm. Πιαν το νούμερο να μου τηλεφωνήσετε κι μέρα. Σπίτι μου με κάλεσα, μου άνοιξα. Και έβρισκα με περίμενα. Τι μου έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η έσοδο πρέπει να μα βρει χωριστά. Το χαπή, που το χαμπή, που το χαμπή. Που το χαμπή, που το χαμπή. Εδώ μαζί μου δεν μιλιόμαστε. Οπότε είμαι μαζί μου πάντα τσακωνόμασαι με πήρα στο τηλέφωνο και το κλεισά. Πήγα στον δρόμο, με έφυσα και με κλωτσίσα. <Τι> μια μέρα μου τριπίτη καφικάρισα. Πήρα βελόνα να και με μαντάρισα Σε μια πορεία στην Αθήνα, μέρο έλαβα. Μα ήμουν μέλος στον εγγραφό με συνέλαβα. <Τι> που το χαμπή, που το χαμπή. Που το χαμπή, που το χαμπή. Που το χαμπή, Που το, χαπή, που το χαπή, <Τι> Που το χαπί, που το χαπί, που το χαπί, που το χαπί, Καλά με ύψελα, μα δεν με Στον Παρία ε, θα μα πει εδώ το εξωτικό γιατί μου το είχα πει. Γιατί σου το είχε πει, ωραίο κομμάτι. Ε, εντάξει. Ε, Βγάλανε ένα δίσκο τότε τα παιδιά. Είχε μέσα, νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτό. Και το άλλο το δόζει μου δύο εκατοστάρικα, αλλά δεν κολλάει πια γιατί έχει αλλάξει το νόμισμα. Ναι, βέβαια ε, μην νομίζει. Τα δύο κατοστάρικα σε λίγο καιρό θα είναι σαν 200 ευρώ. Δηλαδή <laughs> ε, ε, ε, φτάνει. Όταν, Ήγηκε η ώρα. Όταν γίνει αυτό, τότε νομίζω θα μπορούμε να το. Ήταν επίκαιρο, πάντα ναι. επίκαιρο. Ε, είναι βασικά ο κακός του εαυτός του τύπου από, τη... από τους τοίχου. Ναι όμως εμείς τελικά ποιον εαυτό θέλουμε να βγαίνει προς τα έξω. Ο κακός εαυτός είναι και λίγο πιο αυθόρμητος και λέει δεν έχει αυτό το χαζό βλέμμα ευγένειας και καλοσύνης χωρίς να πρέπει. Δεν σεβόμαστε κάποιον χωρίς να ξέρουμε το ποιόν του ή το ποιόν του ή οτιδήποτε. Ε, άρα όλα αυτή η χαζή ευγένεια και όλα αυτό το <laughs> like, subscribe και... <laughs> και καρδούλα και τέλειο ε, δεν έχουν να πούνε κάτι στην πραγματική συνουσιαστική επικοινωνία των δύο ανθρώπων Έτσι? Τα έχει πει και ο Μπάρμπας ο Χρόνης ότι η σχέση σημαίνει συνάντηση Έτσι, Μια σχέση δεν δημιουργείται σε γνώρισα στο facebook αγαπητή εφηθόδοι <laughs> ε, Η σχέση σημαίνει συνάντηση Πρέπει οι άνθρωποι να βρεθούν έξω να προχωρήσουν να τα πούν. Ο Γκίντεμπορε έλεγε: βγείτε, Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βγείτε έξω και να μην ξέρετε να πάτε προ τα κάπου. Χωρί να έχετε σχεδιάσει τίποτα. Η τυχαιότητα τη καθημερινότητα θα σπάσει το φράγμα αυτή τη κατασκευή που ζούμε. Απλά πράγματα. Καθημερινά. Έχει να συμπληρώσει κάτι. Όχι απλά. Αυτό ακριβώ το έκανα χθε μετά από πολύ καιρό και το καταχάρηκα. Μήδε πόσο ωραία είναι. Έξω. Πάμε ασυμά, όπου, κάπου. Όπου, όπου, κοίτα βλίτσα, σπίτι, σκίτα, ο γάντο μα μίλησε. Αν <laughs> μα είχε μιλήσει ο γάντο, θα είχε παίξει κανένα παρσιωγόνο, αλλά <laughs> ξέρει. Εντάξει, χρειάζεται το παρσιωγόνο να το κουβαλά μέσα Μιλά με τον γάντο, μιλάς με το δέντρο. Έτσι, ακριβώ. <laughs> Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λέει ο Τάραντο Τόγιου Βασίλη. Θα σα <laughs> βαφτίζω σήμερα εδώ. Λίγο κοινή μου, πράγμα. Ναι, μέχρι ο Ρούντολφ. Όταν επαναστάτησε, πώς τον λέγανε μετά Δεν ξέρω Ντουρούντολφ Ντουρούντολφ ναι. ναι. έγινε αναρχοσυνδικαλιστής <laughs> Και σε κάτι περιπέτειες εκεί με κάτι εμφυλίους Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε Και ο Φράνκο ισοπαίδωσε Ό,τι καλό πήγε να γίνει ε, Λοιπόν Πάμε και σε ένα τελευταίο έτσι από τα τελευταία γεγονότα μετά θα μπούμε σε πιο μικρές ειδησούλες της χρονιάς έτσι για να παίξουμε λίγο πιο ελεύθερη μπαλίτσα γιατί μέχρι τώρα τα μηνύματα που λαμβάνουν μην είναι κλαίμε, τι είναι αυτά που λέτε μας έχει πάρει πια στη στοιχεία μη φοβάστε μετά από το επόμενο κομμάτι θα ξεκινήσει το ειωταστικό το party, <laughs> Αρχίζει το party θα αρχίσει το party και εδώ ε, πάμε να πούμε τι είχαμε είχαμε και εκλογές <laughs> ε, στις βουλή έδρανα Αχ και εγώ να έκλανα ε, Το είπε χαιρε... το έκανε. Ναι, το είπε και το έκανε Εμείς με τα φυλάκια μας Γιατί θα συνεχίσουμε μετά και με ένα κομμάτι του τζιμάκου φιλάκια στην Αστρόσκονη που μας ε, περιραίει Η οποία είναι και λίγη του, του τζιμάκου ε, Στις εκλογές είχαμε την ισοπαίδωση της αντιπολίτευσης ε, αντιπολίτευση στα χαρτιά γιατί η πολιτική είναι κατά copy paste που έλεγε και ο Πολάκης ε, η ίδια νεοφιλελεύθερη πολιτική ακολουθούν και τα δύο κόμματα γι' αυτό ψηφίζουμε όλοι κουκουέ σταθερά, στα λινικά και όμορφα ε, θα βγούμε να πούμε τα κάλαντα ερμού για το κουκουέ να μαζέψουμε <laughs> κουπόνια ε, να χρηματοδοτήσουμε και εμεί το μαγαζί γωνία Περισσού, mm. αλλά για να μην νομίζετε ότι βγάζουμε άχτη μόνο για το Κουκουέ, βγάζουμε γούστα για όλα τα κόμματα και για το κόμμα του Βαρουφάκερ, του Άξιονμαν του Χρέου, του Βαρουφάκη, ο οποίο είναι. Του ασ... Γιάννη Μενανί. Γιάννη Μενανί, ένα αστό με τα λαχούρια του να φέρει την κοινωνική επανάσταση. Του Λουιβιτών Τον. Ναι. Μητό βίο, θυμάσαι. Φωτογραφίε εδώ Καλά, στην είχε, Ακρόπολη, είχε με πει, πιάνα. Και... Δεν θυμάσαι που είχε πει και ο Χιδέο ότι μπορούμε να ζήσουμε μια ελιά. Ο θηβέο, oh, χιδαίο. Όχι μονολιά, μην το. και παξημάδι. Αχ, ah, το παξιμάδι είναι αρχοντιά. Εντάξει. Oh, yeah. Μπορείτε να ζείτε. Η άλλη έλεγε για τα γεμιστά, ότι φάτε να πιάτο γεμιστά και <laughs> μια χαρά. Ο καφέ ακριβένει είναι είδο πολυτελεία. Δηλαδή, σου καθορίζουν αυτά τα άτομα, αυτά τα γελία υποκείμενα που διαχειρίζονται τι ζωέ μα. Σου καθορίζουν, α πούμε, και το τι θα φά, τι θα πιει. Σου λέει εκεί, μέχρι εκεί. Εγώ, εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Εγώ θα επιλέξω. Mm. Και... Καλό θα είναι για σένα γιατί η αισθητική σα είναι βλαχοπαρόκ δεκαετία 70. Δηλαδή αυτό αυτός ο καραγκέρι τώρα βγήκε και είπε Παξιμάδι μελιέ. Ναι, το δηλαδή... χειδέω. Ναι, για ποιο λόγο. Κάτσε και είπε έξω με την κυθαρούλα σου να πούμε. Ε, Έφερε τον ναι. κότσο απ' έξω όμω. Ναι. Το <laughs> ε, δηλαδή. ε, εκεί θα, εντάξει, θα, θα είχε πρόβλημα γιατί το κοινό είναι συγκεκριμένο του αυτού του ανθρώπου. Έχει κοινό έτσι πιο εναλλακτικό, πιο κουλτούρε. Τεγέ <laughs> εναλλακτικό. <laughs> Και λίγο μέσα, αλλά άμα αρχίζει και λέει τώρα μαλακίες για ψωμί και υλιές και παξιμάδια Εντάξει Λοιπόν, εκλογές, mm. η πρώτο κόμμα, η αποχή, ο κόσμος και η αποχή Λοιπόν, ας, ας λύσουμε την εξίσωση Τι σημαίνει η αποχή Εκτός το αυτό το χαζό, το απολυτήκτο οποίο οποίος λέει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική Ασχολείται μόνο που κάνει αυτή τη δήλωση Έχει πάρει θέση, είναι μαζί με τους ισχυρού. εγώ δεν ασχολούμαι, ας αποφασίσουν άλλοι για μένα, οκ okay. είναι θέση το να είσαι πολιτικ ε, το υπόλοιπο κομμάτι είναι άνθρωποι που δεν τους εκφράζει κάποιος ε, κάποιο κόμμα, δηλαδή πιστεύει, υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει ότι πιστεύω ότι κανένα κόμμα δεν εκφράζει τα συμφέροντά μου σαν άνθρωπο οκ, okay. ή σαν άνθρωπο, σαν οικογένεια σαν κύτταρο κοινωνία, ρε παιδί μου πώς να το πω Άρα, πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά, όταν βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι σε, αυτό, σε αυτόν τον τόπο ε, δεν εκφράζεται έτσι από κάποιο κόμμα επαγγελματιών που και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Τότε τι, πρέ, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί, ας τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα, ε, τι μπορεί να κάνει, ε, μπορεί να συλλογικοποιήσει ίσως τις αρνήσεις του. Έτσι, γιατί για να μην τον εκφράζει κάποιος, να πει ότι έχει αρνήσεις. Ότι εγώ δεν ψήνω να δουλεύω για... και να μου κρύβουνε το... Δεν ψήνω με να κάνω αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο, αδελφέ, να βρει να συλλογικοποιήσεις την άρνησή σου. Να, να γίνει κάθε μέρα, έχει τριβή και αυτό έχει κόστος. Έχει κόστος, αδέλφια. Το Να γίνει η εξέγερση ατομική, δηλαδή να εξεγερθείς στα συστήματα της από την οικογένειά σου μέχρι τα πολιτικά με την εργασία σου θέλει κόστο. Γι' αυτό κράταμε μια ισορροπία και λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει όμως ελπίζουμε ότι θα γίνει. Ναι και εντάξει για μένα η μαγική λέξη είναι η διεκδίκηση δηλαδή του καθημερινά ε, συλλογικοποιείσαι έτσι και από εκεί και πέρα ε, διεκδική κάποια πράγματα μαζί με το σύνολο έτσι γιατί μόνο σου δεν νομίζω ότι μπορεί να. Α, ατομικά, α πούμε, ίσω σε πολύ μικρά πράγματα καθημερινά. Αλλά για πράγματα που απασχολούν το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία, ή περισσότερο κόσμο, θα πρέπει κάπω να συλλογικοποιηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο και να διεκδικήσει κάποια πράγματα ή να τα απαιτήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και σιγά-σιγά δηλαδή. Εντάξει, τώρα και το να πούμε ότι αύριο θα γίνει επανάσταση είναι κάτι το οποίο θεωρώ ουτοπικό. Όχι, ναι, είναι λίγο απίθανο αυτό το πράγμα Είναι, ναι, ντάξει. Και βλέπεις ότι ναι, έχει γίνει προσπάθεια στο παρελθόν Όταν έχει δοθεί ευκαιρία για καταστάσεις, ας πούμε, έτσι, κοινωνικής εξέγερσης, ας πούμε Η ανομαλίας για αυτούς Ναι, ισχύουν αγαπητό, ξωτικό αυτά που λες Και δεν θα συμπληρώσω κάτι άλλο Το μόνο που θα πω είναι ότι είχαμε μετά μια μικρή γκρίνια από από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έφταγε ε, ο κόσμος το 41% 41 υπήρξε mm -hmm. μετά αυτή η ατάκα Ότι όλοι εσείς που δεν ψηφίσατε είστε υπεύθυνοι γιατί βγήκε ο, ο Κούλης Και βέβαια το αστείο συνεχίζει ακόμα μέχρι και τώρα με το φαινόμενο κασελάκι. <laughs> φαινόμενο είμαι Φαινόμενο <laughs> κασελάκι. Ε, δεν θα μιλήσουμε όμω ε, για το Στέφανο ακόμα Θα τον καλέσουμε σε κάποια εκπομπή ίσως να τα πούμε τεατέ Ται, ται, ται. Ται, ται. Ε, αυτά, τώρα για τις εκλογές τι να πούμε στημένο Πατα, πα, Ναι, στημένο και, γιατί για αυτό που έγινε πραγματικά ήταν σαν ένα ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων Και έχασε μια ομάδα με, με, με μεγάλη, διαφορά. μεγάλη διαφορά, την κατατρόπωσε η ν. δημοκρατία το, το ΣΥΡΙΖΑ Και ο Necromancer σήκωσε το Πασόκ πάλι Δεύτερο κόμμα, βγαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί εντάξει, η τώρα έχει γίνει η ανάλυση στο παρελθόν αυτή με τα κόμματα και πώ είναι και πώ το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και σε άλλε εκπομπέ που έχουμε βρεθεί. Πώ ε, ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα 3-5% τότε πια λαβάνου και έφτασε πούμε, να είναι και κόμμα στην κυβέρνηση ουσιαστικά. Ε, ναι, ήταν κόμμα εξουσία. Με, κυβέρνηση να... μετά με τον πάνω των καμένων. Ναι. Ξεφιλίωση εθνική όλοι μαζί ναι. και η Επανάσταση και η Ριζοσπαστική Αριστερά και όλα μαζί ένα τουρλού, ένας αχταρμάς, και μνημόνια παιδιά. Ε, μνημόνια κάνουν καλό στον τόπο. Φέρουν ανάπτυξη και όπου ακούς ανάπτυξη μυρίζει αίμα <laughs> ανθρώπου, μυρίζει αίμα εργαζόμενου, μυρίζει... αυτή είναι η ανάπτυξη, να το ξέρετε, μην ξέλιεστε. Και πράσινη. Και πράσινη, πάντα πράσινη ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτά για τις ε, εκλογέ. Ήθελα να κάνω κάποια άλλο σχόλιο αλλά το ξέχασα, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι από το Τζιμάκο και μετά σιγά σιγά θα μπούμε και στο ερωταστικό, ε, στο ερωταστικό κομμάτι της εκπομπής ε, για να ξεπεράσουμε λίγο όλη λοιπόν, αυτή τη μαυρίλα και να δούμε λίγο τις επόμενες μέρες ε, με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Για πάμε. το μυρογνωμόνιο Κορίτσι μου δαιμόνιο Και μέτρησε το πάθος Στο παιδικό μου αρμόνιο Φωλιάζει ένα τελώνιο Της μάνας μου ο τάφος Βγάζει πλαστικά βρικόλακες Φυλαστικά και μου φύγε ο Τάκος Στου παρατάεις το άκρο τη της σου, το τσουβάλι και από μέσα ξεπροβάλλει ο πατερούλης μας Πάρα με τα γατιά να τραγουδάει φωναχτά, πάτε γαμή, πάτε γαμή σου, τεργατιά. με τα γατιά να τραγουδάει φωναχτά, πάτε γαμή, πάτε γαμή σου, Στα πρόβατα τράνε τα καμώματα της Πίνε Δέλτα Φάγει Οδυσσέα πτώματα και ξέρασε τα ονόματα γιαούρτι με κουφέτα Κάτ' το μαξιλάρι μου το ξύλινο μουλάρι μου Η κουβέρτα στου παραντάρεις Το αγρογυαλί της μαγκορονίσου Το τσουβάλι και από μέσα ξεπροβάλλει Ο πατερούλης μας ο Πάρε αμέσω τα γαθιά να τραγουδάει μονάχα, αντεγάμι, αντεγάμισου, ελεργαθιά. Πάρε αμέσω τα γαθιά να τραγουδάει μονάχα, αντεγάμι, αντεγάμισου, ελεργαθιά. Πάρε αμέσω τα Συνεχίζουμε πολύ δυνατά και δυναμικά πάντα στο Radio Reboot με την εκπομπή Παρίας και συνεχίζουμε με τα καλαντά μας. Τα τραγούδια ψέρναν άνθρωποι και πουλιά μαζί, μαζί και τα αγκελούδια βάλε τα βιάλα ολόκληρο. Απάνθρωποι αυτοί οι ίδιοι τους πρώτου μπουλάκι του γέλασε. Και κλέτσε και το χασί. Φοβιέσαι να γεννεί και τώρα τα τραγούδια μα μόνο, μόνο για πόνο λέμε να ραγανάλω. Κάλλη σα νερά να γώνε και πά και βάλτε στο μυαλό σα αυτά που σα τραγούδισα. Δεν θα βγουν σε καλό και του χρόνου με υγεία ε, Λοιπόν, όπως είπαμε, πάντα παρίας, πάντα ανασκόπηση του 23 Είπαμε για 4-5 έτσι χοντρικά-χοντρικά ζητήματα που απασχόλησαν πάρα πολύ ε, Φυσικά, μέσα στο σκουπιδότοπο των ειδήσεων, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά ε, Διαβάζουμε ότι μας πλασάρεται και για να βρεις ειδήσει που αξίζουν ή πράγματα που έχουν να πουν κάτι, δηλαδή κάποιοι που αγωνίστηκαν για κάτι, ε, θέλει λίγο ψάξιμο, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα, λειτουργεί καλύτερα έτσι, να ψάχνουμε λίγο τις ειδήσεις τι διαβάζουμε, από ποιον διαβάζουμε και ποιο είναι το πρόσημο. Αφού μπήκαμε στο γιορτινό κομμάτι της εκπομπής, θα ξεκινήσουμε έτσι με πιο αναλαφρές, θα συνεχίσουμε μάλλον πιο αναλαφρές ειδήσει, διαβάζοντας από το site της DAP, ξέρεις είναι η DAP, DAP, DAP, τα κεφάλια του δαπητών στον τείχο και αυτά, ε, εκδήλωση της DAP Νοδοφουκού Ιωαννίνων για το δερματικό γύρας και τα μπότοξ. Έτσι, γιατί μια νεολαία που σέβεται... Αυτό ε, αυτό το της, παραμένει της. νέα <laughs> Ναι παραμένει νέα Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας απασχολούν Έτσι η ματαιότητα στο <laughs> μεγαλείο τη. Πως δεν θα χαλάσει Το κέλυφος Έτσι δεν είναι πως δεν θα υπάρχουν ερητίδες Το μπότοξ Πως θα γίνω και εγώ Ο μάμπρο ο Παντοτινός τη, για ένα Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι Κουλοπού ή σαν την ζω ζω. Α, Πέθανε και η Βαρδινογιάννη, Να πούμε Αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι Την περασμένη χρονιά ναι ναι Πέθανε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεάρες στο έργο Και όλοι βγήκαν να, ναι, φιλανθρωπία Ξέρουμε τι είναι Ή το να ξεχνάς το να αγωνίζεσαι Α εντάξει Θα έρθει να πεντάρικο ένα πενιντάρικο η, η κυρά τέτοια Είναι το ξέπλυμα του χρήματος που κάνουν Από εκεί που σκοτώνουν ένα σωρό κόσμο Μέσος Έλα μω πώ πως σκοτώνουν ε, αυτοί τώρα έξω, Σιγά μην έχουν βγάλει Η οικογένεια Βαρδινογιάννη σιγά... Θα μας πει και εσύ τώρα ότι έχει βγάλει λεφτά σπάζοντα εμπάργο από δικτάτορε στην Αφρική Αυτά είναι αθλειότητες Αυτά είναι αθλειότητες Για όποιον θέλει όμω μπορεί να ψάξουν τα διάβαση <laughs> και να τα βρει <laughs> Να δείτε πως έχουν βγει Τα λεφτά των ανθρώπων αυτών Των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών αυτή που κάνουν καλό σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Φτιάχουνε κτίρια, στέγες. στέγες. Στέγες. Εκεί ο πολιτισμό στεγάζεται. Έτσι. Γιατί ο... Είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός. Κινείται ε... βάση της ελεύθερης αγοράς. Γιατί και του όχι. κεφαλαίου, να μην πούμε άλλε λέξει. Οι στέγες. Είναι δύο οι μεγάλες στέγες να. μέχρι τώρα. Και α γίνουν και πολλέ. Ε, ήθελε και η οικογένεια, νομίζω, Λάτσι, εκεί στο ελληνικό, να κάνει κάτι Κάποιο αντίστοιχο φαρανοϊκό έργο Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βγει Λοιπόν Τι λέει ε, Πάμε να συνεχίσουμε Και να σας διαβάσω εγώ Καταπληκτικά πράγματα Το οποίο είναι ε, Για να καταλαβαίνουμε που ζούμε ε, Κάποιοι πιστοί στο Αγρίνιο πριν από ένα μήνα Προσκύνησαν ένα κάστανο που είχε βράσει ο Παΐσιος Και Ναι Ναι ε, πριν από εδώ και πέντε χρόνια Προσκυνούσαν ακόμα τις Μιτσούκο παντόφλες Τώρα <laughs> δεν παίρνω λεφτά από τη Μιτσούκο Συγγνώμη απλά θέλω να πω γιατί Όταν λέω Μιτσούκο τάκ σκάει Στο κεφάλι το, το απλά, πλαστικό αυτό απλά σα λιονάρα μου Το ατερίες. πλαστικό πασούμι Του κυρίου ε, Παϊσίου Και ο κόσμος ψάχνει, ψάχνεται Βρίσκεται και αυτό σε μια διαδικασία Δεν πρέπει να του. Ε, απορρίπτουμε και να τους γελιοποιούμε αν και αυτό γίνεται θέροντας και μη αλλά ο κόσμος είναι σε μια διαδικασία και προφανώ το πιο απλό είναι ότι όταν τρως φαλιάρες από κάτι απρόσωπο π.χ. όπω όπως το κράτος και δεν μπορεί να τα βάλεις ψάχνεις σε κάτι μεταφυσικό, κάτι βασικά που σε υπερβαίνει. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό που μάθανε από παιδική ηλικία να του υπερβαίνει είναι η σχέση με το θείο, έτσι αυτό το ενηγματικό, το spiritual αυτό το οποίο ο κόσμος ε, έχει ανάγκη να κατευθυνθεί προς τα κάπου και γι' αυτό σε περίοδους κρίσεων, από το κράξ στην Αμερική το 1920 μέχρι και τώρα, σε περίοδους κρίσεων γεμίζουν οι εκκλησίες και τα προπό ή τα στοιχήματα έτσι όπως ήταν τότε. Αυτά τα δύο είναι η οίκη των ανθρώπων σε περίοδους κρίσης. Είναι η ελπίδα. Η ελπίδα βέβαια Η ελπίδα αντικαθιστά τη δράση Γιατί όταν κάθεις στη σου και ελπίζεις Ότι κάποιος άλλος θα το κάνει οτιδήποτε Τέτοιο εμείς λέμε παιδιά Αυτό είναι ανάθεση <laughs> ναι. <laughs> Ελπίδα ε, να υπάρχει μαζί με αγωνιστικότητα Είναι το θεμητό ε, Το απλά κάθομαι και περιμένω τους άλλους Να κάνουν κάτι και να βγω κι εγώ μετά Είναι παιδιά εντάξει ε, Ναι ανάθεση ε. οι άλλοι και θα βγω κι εγώ <laughs> Δεν πήρε, μπορεί και να μην βγω Μπορεί αλλά δεν πειράζει, τα δεν παιδιά ποιράζει. τα είδες κύριε. Είδες πως ε, αυτό, είδες ας πούμε που κερδίσαμε Έγινε αύξηση ε, Δεν το είπαμε αυτό, έγινε και αύξηση Καυτότα μισθού <laughs> Μέσα στη χρονιά που πέρασε <laughs> Έχουμε μπει στην γιορτινή Πλευρά της εκπομπής <laughs> το, το πούμε αυτό Get right inside of life. Ευχαριστούμε <laughs> κουλί τέτοιο χαρτζιλίκιου τη γιαγιά μου που μου δίνει το 10.000 και το έβλεπα και ξαφνικά μου φύτρωνε smoking και τέτοιο μου <laughs> ήμουν μικρός και ήμουν έτοιμος να να μπω μέσα στα, σε κάποιο παιχνιδομάγαζο στο Μινιόν και να τα σήκω όλα, έτσι έτσι αισθάνομαι ε, και για όλον για όλο τον κόσμο που αισθάνεται ότι τα επιδοματά και όλα αυτά ε, δίνουν κάτι ε, να συνεχίσει, έτσι καλά κρατεί και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος τη χρονιάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο, το δεύτερο μάλλον εορταστικό κομμάτι. Είναι, αφιω... είναι χριστουγεννιάτικο κομμάτι καθαρά και μου θυμίζει πάρα πολύ την παιδική μου ηλικία. Πάμε να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. ό Το πεύκο to oh And I don't wanna miss a thing Πα. Ακούσαμε Britney Spears, Aerosmith Ακούσαμε τα πάντα σε μια καταπληκτική Εκτέλεση Πέναλτι από το πλοκάμι του Καρχαρία ε, Ξεκίνησαν οι γιορτήνες σε μουσικές Μην το ξεχνάτε Πάντα παριά εδώ όλο ζώντανα Στις 4 στο Radio Reboot Με την πιο ερωτική φωνή ε, Στο ελληνικό ραδιόφωνο Είναι κάτι τύπη αν έχεις ακούσει ραδιόφωνο Έλληνες παραγωγοί που α, α, Είναι λε και κάνουν έρωτα στο μικρόφωνο Πηγαίνουν πολύ κοντά Καλησπέρα σα. Ακούγεται στη Σιαγάγη ο κύριο Μπαγκλαβά, ο κύριο Αββολέμονο, η μόνη σου συνοδοιπόρη. Και πάμε τώρα στι ειδήσει που έχουν ζουμί και έχουν πραγματικό ζουμί. Συνελήφθη λέει ο διοικητή τη δίωξη ναρκωτικών και ένα λιμενικό για διακίνηση κοκαίνη. Κάτσε μισό λεπτάκι να το ξαναδιαβάσω γιατί κάτι δεν. Παρακαλώ. Συνελήφθη λέει ο διοικητή δίωξη ναρκωτικών και ένας λιμενικός, αυτός ο λιμενικός θα τα πληρώσει όλα, είμαι σίγουρος... για διακίνηση κοκαίνης. Γίνονται τέτοια πράγματα, αδέλφια. Λοιπόν, δεν είναι φαρμακευτική... Φαρμακευτική κοκαίνη, είναι καλό, δεν το είχα ακούσει. Είχα ακούσει για τη φαρμακευτική κάναβη, φαρμακευτική κοκαίνη... Α, τα φύλλα κόκας, σκέτα, χωρίς επεξεργασία... Ε, τα μασάνε έτσι αλλιώ εκεί που βγαίνει στο Κολομβίες ειδικά στο Περου σε πιο ψηλά για το υψόμετρο. τα μασάνε γιατί ανοίγει λίγο να πάνε λίγο περισσότερο ξυγόνο οι άνθρωποι οι στο ματσουπίτσου εκεί οι, οι, οι θαγενεί. Ε, αλλά πως γίνεται σαν, εδώ πέρα δηλαδή κάτι δεν πάει καλά έχει ξανά γίνει κάτι τέτοιο έχει ξανά mm. θυμάμαι μία φορά είχε συλληφθεί οι ε, δύο ναρκωτικών στο Βόλο Όλοι, όλο, για... όλο το κλιμάκιο. Όλο το κλιμάκιο για μάντεψε γιατί. Για να εργωτικά. Εντάξει, θα ήταν τα κατασχεμένα φαίνεται και απλά δεν τα είχαν παραδώσει εγκαίρω εκεί που τα πάνε, ξέρω εγώ. Πού να ξέρει τι περάσαν και αυτοί οι άνθρωποι <laughs> και ξέρει γιατί τα παθαίνουν αυτά. Γιατί είναι, είναι ρε οι παλιέ γενιέ που δεν του βάλαν αν δουν το βίντεο, αυτό στο στρατό που παίζει ο πυροδότη μα και οι υπόλοιποι είναι. <laughs> <laughs> Κατάλαβε ποιο λέει. Ναι, ναι, ναι. Με... Πώ τον λένε, παίζει και ο. Ευθυμιάδη. Ευθυμιάδη. Γκουρού που είναι τώρα. Ε, Γκουρού έτσι. Mm. Σε μάθει να βγάζει νεράκι από το άλλο ρουθούνη. Μπαίνει από το ένα, βγαίνει από το άλλο, καθάρισε ρουθουνάκι. Πατάει τα σπασμένα γυαλιά. Ναι, ε. κάνει διάφορα. Mm. Είναι spirit σου αλλά Και δεν μπορούσε να δεχθεί ότι η Αμαλία κάπνιζε χασίσι. Η Αμαλία κάπνιζε χασίσι και μετά από το χασίσι έρχεται και σου λέει Δεν έχουμε από αυτό. Τώρα θα πάρει σκόνη. <laughs> ναι, ναι, η μετάβαση είναι, ξέρει. <laughs> ένα τσιγάρο δρόμο πάντα είναι <laughs> η απόσταση. Ένα, είναι <laughs> το... Εντάξει, φοβερή ταινία για να ξεκινήσει τα ναρκωτικά. Δεν, δεν <laughs> την, <laughs> την είχαν δει αυτή την ταινία αυτέ οι γενιέ, γι' αυτό κιόλα μπλέξανε. Γιατί εγώ σκέφτομαι ότι οι αστυνομικοί είναι καθώ πρέπει άνθρωποι. <laughs> αυτό. Και ε, ε, ξαφνικά μπήκαν στον πειρασμό, μπήκε ο διάολος μέσα του ρεπεβίμγγι, δοκίμασε. Να ξέρει γιατί αυτό ο κόσμο υποφέρει. Δοκίμασε ένα, το έπεσε του άλλου, μετά μπλέξανε όλοι. Ε, <laughs> είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπω είναι τα πολλά μεμονωμένα περιστατικά τη αστυνομία. Η αστυνομία μεμονωμένα σκοτώνει ανθρώπου που δεν σταματάνε σε μπλόκο τη εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε κλείσει 20 χρόνια από το πρώτο μπλόκο για το Μιχάλη στην Κρήτη. Αν θυμάστε, έχουν περάσει μπορεί και 25 χρόνια. Ε, από ένα παλικάρι τότε στην Κρήτη που δεν είχε σταματήσει και έφαγε μερικές σφαίρες το ίδιο γίνεται και εδώ, ειδικά μα επετύχουν σε περιοχή που έχει Ρωμά μας επετύχουν κοντά στο, στον Ασπρόπυργο, στο Ήλιον και αυτά τρως, ε, τρως πυροβολισμού, δεν ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις Έτσι, νομίζω αυτά θα μαθαίνουν και όλα σχολή Έτσι, οι σχολή δεν μαθαίνουν ότι πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή όχι, δεν είναι ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα είναι ότι αν έχουμε τη δικαιολογία κάποιος αμήνεται, θα εξωστρακιστεί στο στρακιστή σφαίρα μετά θα απειληθεί η ζωή του μπορεί εύκολα να βγάλει το περίστροφο και να... και εντάξει να σου πω κάτι και σε μια χώρα πρότυπο πως είναι η Αμερική πως γίνεται αυτό δηλαδή θέλω να πω πως το κάνουν αυτοί και εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ πέρα Πρώτη ποτέ εννοείς το πιου, -πιου. <laughs> και σε αυτό ακόμα και σε αυτό είναι πρότυπο του Μπάτσου. Ο Μπάτσου βλέπει ας πούμε τη... το πώ ε, συμπεριφέρεται ο εκεί η λέει γιατί να μην το κάνω και εγώ εδώ πέρα. Ε, πρέπει να σε σταυρώνει, να σου διαβάζουν τα δικαιώματά σου. Έτσι, έτσι έχω δει στένειες εγώ στον Κάλαχαν ναι. πώς το λένε, στον Κλίν ε, ναι. και στι ταινίε του εκεί. Και τη χάρη να μην. Ε, τέτοια έβλεπα εγώ ρε παιδί μου <laughs> ότι ε, make calm, ε, θα σου διαβάσω τα τέτοια, ε, ό,τι πεις θα ε, χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Εδώ πέρα, από τις συλλήψει που βλέπω, από πορεί και αυτά, βλέπω απλά να πατάνε κάτι κρανία κόσμου. Ανεξαρτήτου ηλικίας κούλου Δεν είναι ρατσιστέ αυτό. Η ελληνική αστυνομία αυτά δεν τα λέτε όμω. Δεν τα λέτε, μόνο τα κακά λέτε. <laughs> Το τι βαράνε. Ηλικιωμένος γίγαινε για σύνταξη. Ξύλοδα κρυγόνα. Αμέα. Αμέα. Ξύλοδα κρυγόνα. Πυροσβέστε. Ξύλοδα κρυγόνα. Φοιτητέ. Ξύλοδα Τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε. Εμείς κάνουμε <laughs> κουμάντο. Αυτή είναι η δουλειά μα εξάλλου. Ναι, μα είναι οι προστάτε τη μαφία. Μονάδα κατάσταση τάξης. <laughs> Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν δεν του είχαμε κι αυτού. Αν δεν του είχαμε κι αυτού, πραγματικά. Λοιπόν, έλα, περνάμε στα δύο, δύο κομμάτια που θα παίξουμε τώρα back to back. Πάντα γιορτινά. Πάντα ε, κομμάτια που θα μα ε, σηκώσουν από ε, κρεβατια κουλουπού, κούλου-πού-κούλου. Και πάμε να ακούσουμε. Δεν το βρίσκω γι' αυτό πολύ λόγο. Ωραία, καταπληκτικά συνεχίζουμε. Τριαπλά, τρίαπλά, τρίαπλά, και κοινά του σαν όλη ημέρα τον Αντόν ήθελα να του γαλουνί του πανταλόν ο μουσκίνος φοράγει κουρδόν και ένα βράδυ, και ένα βράδυ που αγρίεψε τον τσόν είπε να βρω στο σπίτι τον Αντόν δεν αντέχω, δεν αντέχουν άλλο πια στη γη του να γυρνάμε δυο κουριτσιά συντροπιά αγκαλιά Τα πουλά, τα πουλά, τα πουλάκια και λαϊδούν Τον Αντών συνακλούφι θέλουν να βγουν Δεν αντέχουν άλλο πια στη γειτονιά Μουσική, σεξ και ναρκωτικά Του τι πέσαν ένα βράδυ του Αντών και κουράγανε Στου λιμπισοί δεν αντέχει, δεν αντέχει άλλο. Πια κυνηγητό, Του έχουν ανοίξει τα πόδια στο λιμό. Που στο λιμό πηγα σε μάγισσε, σε καρτορίτρε. Να νοαντώνει, μου φούσε τι νύχτε. Πια τη γόησα, Σι έχει περπάρη. Από τα δικτυα της πιάτα σε πάρει Πέμπλα σου στρώσαμε για να γυρίσει, σκοτεινό της φωτιάς να της νύσης να μην πατήσει Μην τη λέω Τα γόρι τα γόρι τα γόρι μου Θα επιμάχνεσαι, πλατείες και φανταγιά Σου τα στο σπίτι το έχει για του παππούτου Είναι καμπάτσο που στα γιολά είναι Είναι στα απλά Είναι Ακούσαμε από αλέσσεως back-to-back δύο κομμάτια φερωμένα. σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και περνάει καλά Εδώ Παρία σας κρατάει συντροφιά την τελευταία μία μισή ώρα και αφού κάναμε το, στο πρώτο κομμάτι, όπως έχουμε πει πάλι, ε, μία μικρή ανασκόπηση από διάφορα έτσι... Ε, θεματάκια της περασμένης χρονιάς Τώρα συνεχίζουμε με κάποια άλλα Σας διαβάζω Γαλάζιο φαγοπότη δίχως τέλος Λέει στη ΔΕΗ Μισό εκατομμύριο ευρώ επιπλέον ετησίως Μόνο για 7 μέλη του δουσού Άλλαξε ο μισθός που παίρνουν τα, τα μεγάλα στελέχη στη ΔΕΗ Και φτάνει περίπου αυτά τα λεφτά που ακούσατε Που άμα γράψετε μόνο κάτω τα μηδενικά Σε ευρώ θα καταλάβετε πόσο Αναλώσιμοι είμαστε εμε οι Τροχή τη άμαξα. Γιατί στη ΔΕΗ γίνεται χαμό και επειδή γίνεται χαμό και τα μεγαλύτερα στελέχη ξεκινήσανε και επειδή κάνουν τρομερό έργο, να το λέμε και αυτό, οι άνθρωποι ταξίζουν τα λεφτά τη, μισό εκατομμύριο ευρώ για 7 στελέχη μόνο. Να πούμε η ΔΕΗ, το μόνο που έχει να κάνει να παίξει με τα χρώματα. Μα τα έχει στείλει τώρα ένα μπλε, ένα κίτρινο, ένα γαλάζιο, να διαλέξουμε τι, τι τιμολόγιο θέλουμε, με μαθηματικού, ε, ε, ε, με εξισώσει πάνω, το ξέρετε αυτό. Είναι καταπληκτικά τα πράγματα, δηλαδή ένα κράτος έτσι πόσο πολύ σε σκέφτεται που μέσα στη ζωή σου σου ξαναπετάει πράγματα από τα μαθηματικά, από το σχολείο σου λέει εδώ από την αρχή όλα, ε, διαγώνισμα και για να μάθεις να επιλέγεις ε, το ποιο είναι το πιο έτσι, σωστό για σένα ε, από αυτά τα τιμολόγια ε, εγώ εντάξει τι θα έχω το τέλος κάτι τέτοιο θα γίνει ε, μ απλά μ να καταλάβετε πως μας κρατάει σε μια εγρήγορση ρε παιδί μου ε, η ΔΕΗ και το κράτος Και ε, για αυτό το λόγο ε, πρέπει προφανώς να παίρνουν αύξηση τα μεγάλη στελέχη, Γιατί έτσι γίνεται, δεν παίρνουν οι τελευταίοι πλεμπέοι αύξηση Όλα ξεκινάνε από τα πάνω Άμα είναι ευχαριστημένοι η πάνω, κάτω τον πεκιάζονται Τους πετάς και ένα ψυχουλάκι, έτσι Και ξεχνιούνται Πώς σας φαίνεται αυτό με τη ΔΕΗ, καλό? Γίνεται να γίνει καλύτερο Πάντα γίνεται Γιατί νομίζαμε τόσο καιρό ότι δεν έχουμε φτάσει στον πάτο Αλλά βλέπουμε συνεχώς μήνα με το μήνα που περνάει Με τις αυξήσεις και όλα αυτά ότι έχει κι άλλο για πάτο Δηλαδή βλέπεις ή έχουμε Είμαστε ελαστικοί πλέον σαν άνθρωποι Βλέπουμε ότι έχει κι άλλο ρε Έχει κι άλλο από εκεί που έμπαινε στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνε 5-6 πράγματα, τώρα μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και σε παίρνουν 5-6 πράγματα. Δηλαδή, ντρέπεσαι να τα κοιτάξει το τέτοιο. Αισθάνεσαι μπατήρη. Ε, τι να πω. Αυτέ τι τούτε μέρες μέρε δεν μπορούμε να δούμε ούτε το Σκρούτζ των Χριστουγέννων, έτσι. Είναι και ένα παραμύθι, έχει και ένα ηθικό δίδαγμα, ρε παιδί μου, ο Σκρούτζ. Ότι πώ έλεγε η γυγιά μου, τι θα κάνε ρε Χριστουγέννων πλούσι, στον τάφο του θα τα πάρουνε. Όχι, αλλά θα τα πάρουνε οι μετά από αυτούς, η οικογένεια, έτσι. Δεν το έχει πει αυτός ο, ο Γιάννης ο Βαρουφάκερ που έχει πει όλα αυτά τα επαναστατικά, δεν έχει θείξει ποτέ την εκκληρονομικότητα, έτσι. Για πες το αυτό, να σε καθαρίσουν η μαφιόζοι εδώ μέσα σε δύο λεπτά, ότι εγώ στις προγραμματικές ε, δηλώσεις μου στο νέο κόμμα που φτιάξαμε ε, Παρία ΣΑΕ, Θέλουμε να σταματήσει η κληρονομικότητα, να μην περνάνε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από οικογένεια σε οικογένεια. Καταστραφήκαν τα τζάκια τα μεγάλα σε μια εβδομάδα. Καταστράφηκε εσύ ο ίδιο, γιατί με το, στο επίπεδο μαφιόζων που είναι οι τύποι θα σε καθαρίσουν σε ένα απόγευμα. Νύχτα, νύχτα, νύχτα από το λογιστήριο να απολυθεί, νύχτα θα σε φάνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν ε, στην ε, μικρή και φωτινή μα πόλη, η οποία πόλη άλλαξε δήμαρχο. Έφυγε ο Μεγάλος Περίγελος, ας συγγνώμη, ο, ο τύπος που κάπου τον είχα δει σε ένα live ε, που έπαιζε ένα συγκρότημα του νεκρή Πακογιάννητες, αν θυμάσαι, στο Πολυτεχνείο. Έφυγε ο παλιός και ήρθε ο νέος, που είναι ωραίος, είναι ακαδημαϊκός και ήθελε να τα λύσει όλα, βέβαια. Είναι πασόκος, έτσι, πέρα από την τρολιά, εντάξει τώρα, έχει μια ποιότητα μπροστά στη δεξιά, τι να κάνουμε. Είναι σοσιαλιστές έτσι κι αυτοί, μην το ξεχνάμε. Ποιος δρόμος για τον σοσιαλισμό, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την ανάδειξη του νέου ε, δημάρχου. Τίποτα, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ, κάπως έτσι. Γιατί... Ε, γιατί, εντάξει παιδάκι μου, όχι ότι τώρα την τελευταία τετραετία γούσταρες αν Αθηναίος να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με όλα αυτά που γίνονται, με τους μεγάλους ε, περίπατους και τις αναπλάσεις γενικότερα. Τι αχάριστη είσαι. <κρυκλή> κρεμαστούς κήπους στην Ομόνια. Όχι, <στημανιλόνα> κρεμαστούς, ναι, κρεμαστούς δεν έχει ακόμα. <σχε> Κάτι Φίνικες και βάλει, οι οποίοι ξέραν θήκανε. Όχι, η Φίνικες ήταν στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα. Mm. Που έσκασε αυτό το Σκαθάρι από την Αίγυπτο, α τα έχω μάθει. Μετά έσκασε αυτή η κάμπια και έφαγε στο χαρτογράφημα. Το ξύδι τη ομόνοια. Μα λέγα πραγματικά. Κοίτα ρε. εδώ, εμεί και ο κόσμο γυρίσαμε στο δημοτικό, μαθαίνουμε βιολογία από mm. την αρχή. Θέλουν να μα έχουν ερεφεί, λένε η ζωή μα είναι ένα σχολείο. <laughs> Τέλο πάντων, δεν ήταν καθόλου ευχάριστο να κυκλοφορεί είτε ω εργαζόμενο στο κέντρο τη Αθήνα είτε ω. Οτιδήποτε τέλος πάντων είναι, είναι να χάλι τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Θα μου πείτε έφυγε ο κακός, αυτούς που κάνει την κακή διαχείριση, ο δεξιός, ο έτσι, ο αλλιώς, ο μπίξε, ο Δίξε, και ήρθε ο Διούκ, Διου, Δούκας. Ο Δούκας τώρα ναι, αυτά που είπες. Ένα... Έχει και ονομαρχόν του ρε φίλε. Ναι. Ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας λοιπόν είναι ένα άνθρωπος από το Πασόκ, έτσι, γάμε εδώ. Και ε, τα ίδια λέγανε και με wow. τον Καμίν. Wow. Τα wow. έλεγε με τον Καμίνι <coughs> ότι ο εντάξει, ωραία θα είναι τα πράγματα. Παθούμε, ε, τι θα κάνει και αυτό τώρα, με τους μεγάλη περίπατους και αυτά, αλλά εντάξει τι... Το θέμα είναι οικονόμα, Έτσι δεν είναι. Η ελεύθερη θε... αγορά, λοιπόν, το κέρδο. Όχι, θε θες να, θες να πω κάτι πιο δυνατό. Ρίχτω. Κάτσε γιατί την... μου έχει πιάσει μια καούρα τώρα από τα αγγλικά. <laughs> <laughs> Λοιπόν, ε, για αυτού που αποζητούν <coughs> από το Δήμαρχο να αλλάξει την πόλη, να την κάνει ανθρώπινη και πιο πράσινη. Ξεχάστε το. Μετακομίστε ή φύγετε αν θέλετε. Η φυγετε μα έτσι όπω είναι δομημένη και φτιαγμένη, πιο πράσινη δεν γίνεται. Ούτε πιο ωραία. Έτσι μόνο μπο... μόνο ναι. αν γκρεμιστεί. Τα έτσι έχει πει και μπορούν... ο Καζατζάκη. Ακριβώ. Ε, ε, ότι <coughs> αν γκρεμιστεί κάτι, όπω μετά από φυσικέ καταστροφέ. Μια πόλη, μια αστική πόλη, ένα αστικό κέντρο, μόνο πιο βιώσιμο, καλύτερα για τον άνθρωπο γίνεται, μόνο μετά από κάποια φυσική καταστροφή, αν γκρεμιστεί, αν γίνει αυτά. Πότε ξανά με επεμβάσει σε κόπη πάστε Αυτό. Εδώ είναι ανίκανοι, για πράσινο που τώρα, εδώ είναι ανήκαν να διατηρήσουν το ήδη υπάρχον, πούμε, με πούμε. Με ποια λογική ότι θα, θα, θα κάνουν νέους χώρους, ας πούμε, πράσινου. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πούμε από το 8-7 που έκοβε ο Άλλο δήμαρχο Αθηνών, ο ήταν τότε, Κακλαμάνη. ο Κακλαμάνης έκοβε τα δέντρα από τα πάρκα γιατί θέλει να τα κάνει. Λέει πόγια πάρκινγκ και από πάνω λε θα έβαζε πάρκο Δηλαδή, ο τι να είναι. Επάνω θα έβαζε. Δηλαδή, πού, στην, στην Κυψέλη. Έτσι, ε, κυψέλη στην πάρκινγκ, Κυψέλη, σε, ένα, σε, ένα, σε μια περιοχή που το μοναδικό πράσινο εκεί τριγύρω είναι. Οι κλάστρε, τα μπαλκόνια. Ναι, και ανοιχτό χώρο μπορεί να θεωρηθεί εκεί το σχολικό συγκρότημα και λίγο λόφο που έχει εκεί. Αυτό είναι το πράσινο. Και άμα πα μετά. Ε, πεδίο, δεν υπάρχει κάτι άλλο και σου λέγει ότι ένα παρκάκι που είχε εκεί στην Κύπρο, ότι εγώ θα τα κόψω όλα τα δέντρα γιατί πρέπει να κάνω υπόγειο πάρκινγκ να αποσυμφορήσω λίγο τη φάση με το παρκάρισμα και από πάνω παγκάκια ναι, για να κάθεται ο μαραβέγια και να, να, να φυλάει το κορίτσι. του όλα τα Ναι, στο παγκάκι Άοντάς. που έχει τσίχλες, έτσι <laughs> Και πάνε εκεί οι αχτενίστας Πώς του λέγανε, ναι. που κάνανε κοινωνικέ δράσει και ξεκολλάγανε. Τίχλες, για τσίχλες από το παγκάκι. Αν κάτι άσχημο έχει Αθήνα, είναι αυτέ οι καταραμένε τσίχλε στα δάπεδα κι αυτά. Ή οι αφήσει Ναι, ρε, γιατί, να το θυμ... Ξέρεις, γιατί το θυμάμαι. Τώρα μου το θύμισε εσύ, oh, αλλά αυτό oh. ο συγκεκριμένο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, έτσι, γύρισε και είπε ότι η Παι, παιδεία με ενοχλεί ότι πάω, λέει στα παγκάκια και φιλιά με λέει με το κορίτσι μου και λέει έχει τσίχλε, είναι γεμάτο τσίχλε. Δηλαδή, ο καθένα με το πρόβλημά του. Η άλλη έλεγε να πούμε ότι στην Κυψέλη με ενοχλεί που πηγαίνω, λέει, στην πλατεία λέει, και βλέπω, λέει, του ε, μετανάστε να κάθουν λέει, στα παγκάκια. Δηλαδή. Είναι προβλήματα τη καθημερινότητα. Ό,τι, ποιο το είχε πει. Όχι, oh, αυτό το είχε πει η ποιήτρια, η Κική, Α, ah, η Κική. That's. Η Κικί τη καρδιά μα. Ναι. Τη είναι γέραση και αυτή καθημερινότητα. Στα η χέρια ιδιωτών <laughs> το Ταμείο τη Ακρόπολη με σφραγίδα μενδώνει. Με με Έτσι. Έχουμε δει ιδιωτικό περίπατο θα κάνει κανένα 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα και θα μπορεί να κλείσει για μια μέρα ό,τι ίσχυε με λιγότερα λεφτά. Το ξέρετε αυτό ότι υπήρχε κάποιο μίστομα αν θέλεις να κλείσει την Ακρόπολη για φωτογράφηση το ξανά όχι ότι συμπαθώ την Ακρόπολη αλλά για να καταλαβαίνετε τι πουλάμε και τι αγοράζουμε όλα απολύουνται όλα παραλίες δεν δικές σας αδελφιά τίποτα ό,τι μπορούμε το εκποιούμε για το καλό σας γίνεται όχι για τίποτα άλλο Όπω και στην Ακρόπολη φυσικά γιατί πόσο θα έχει 50 ευρώ το εισιτήριο η Αθήνα αυτή τη στιγμή με τα ενίκια τα προϊόντα και όλα αυτά που λέμε δεν, ε, είναι για σένα. Δεν είναι για μα αδέλφια. Δεν απευθύνεται σε εμά. Δεν απευθύνται. Δεν μπορεί να ζήσει ε, ε, με αξιοπρέπεια ρε παιδί μου στην Αθήνα. Δεν απευθύνεται. Όλε παροχέ στι είναι ακριβές. Ε, τα ενίκια έχουν πάει ε, αλλού για αλλού. Δεν απευθύνεται σε μα. Απευθύνεται σε τουρίστεν. Μπορούν οι τουρίστε να, να γεμίζουν το κέντρο και να πληρώνουν 30 το βράδυ Airbnb. Αυτή είναι, αυτοί για μα είναι επενδυτέ. Welcome tourists. Κανονικά. Θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε και από αυτό το... με το χρέος και μόλιου αυτή τη φάση. Δηλαδή, έλεος. Ξεχρεώσουμε πιο γρήγορα. Ναι. Τι είναι να ξεχρεώσουμε. Δεν ξεχρεώνεται αυτό. Λοιπόν, για τη συνέχεια... Ε, θα ακούσουμε... Λοιπόν, επειδή την τελευταία χρονιά πέθανε και ένας σημαντικός άνθρωπος. Ο Βεργίτσης. Θυμάστε ποιος είναι ο Βεργίτσης. Ο Βεργίτσης ήταν ένας αστυνόμος. Ε, το όνομά του στο... Ε, «Καλημέρα ζωή» με τον ε, Θεοχάρη, τον αδέκαστο ε, Στάθη Θεοχάρη. Και ο Βεργίτσης λοιπόν έγινε αιτία το τεράστιο κρού που λέγεται σκυλιά ε, να γράψει το καλύτερο κατέμε hip hop ελληνικό κομμάτι, τώρα να λέω μεγάλες κουβέντες, ε, το οποίο λέγεται αλυτομαλάκας. Λοιπόν αφιερωμένος στο ο όπως άφησε τη ζωή θυμάμαι και του ηθοποιού το πραγματικό του όνομα αλλά να ξέρει ότι για πάντα θα τον παίζω στο ραδιόφωνο <laughs> όπως και να το πιάσατε ε, και πάντα θα ακούμε τον αλτομαλάκα γιατί είναι μια δουλειά καταπληκτική πάμε να ακούσουμε είναι γιορτινό κι αυτό αν πει άλλη μια μαλακία σαν αυτές που έχει πει μέχρι τώρα, mm -hmm. θα σε πάρεις να ρώσω ένα σε ένα κελί και λέει, θα σε βαίρνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θες να σε πω τώρα mm -hmm. αυτό σημείο για να τιμικείς. Ο παλιός σου φίλος, ο κοστέριος τοίχος. Είναι σου αλυταράς, ο αλυτεράς ο Περιζάκης, κάνοντας στο το κινητό Το βρήκα 25 γραμμάρια αεροίγης. Κατάλαβες το σου λέω, Αρθομαράκα, κατάλαβες! Βιαζανε το ντυχό πελατάκι του μαρκούλι, ya 25 εσήκα βαρύ Το κι Σαν τον στο την έτσι και το σαν Στο Έχως αντζιπουρούχα, 8 χρόνια στην oh. oh. και μερό, Ει το 25 γκρεμούντι, ναις βάζες και τώρα δέξου αποζέω ήθα. Έγινε δύο κόμπες και σε χωρτσες τη μαύρη λίστα. Πάλι το μαλακά, μέχρι κάνει Είσαι για το ζάλοκο, είχε παιξίδου με το τρία ευκαιρία. Όμως ο Βεργίτσι σε την ιστορία. Ισού να να γίνεις Μέσα στην ξηρή σε φωνα σαν είπες στο Βεργίτσι από περίπτερο να δεί τα σκάριμμα Το αγαπημένο σου ποτό είναι τούμπα Λίμπρε, καρκίζεις για κοκάλω σαν το τούμπα Σκύλε, πίσω το με δυο παρτούσα το φαΐ στην φυλακή και γίνες καμπουζά Σου κάτω την πλούτσα και σου τα μπουζά Σκάρνουν στη μαπά από με βούλα. Για 25 ταπεινα ως 8 χρονιάκια ο μπίκο ξυπνάει με κανόβερ. Όμω ο Βεργίτση είναι undercover. Μετά θέμα χρόνου να κίνει μαλακία. Μπουκάλει ο Βεργίτση και φωνάζει αστυνομία. Οπλοφονικό, όπω ο, ο Ντανιγκλόπερ, του πέρασε βραχιόλια <συπνάει> και λέει Game over. Σαντίστηκε ο Στέριο από του τάρι, τα χαστούκια. Ο άλλοι το μαλάκι στο Βεργίτση κάνει κουκά. Κυρία, καθί σου χρωστό, ευγνωμοσύνη. Ήτανε για προσωπική μου χρήση ηρωίνη. Επίδομα τυφλού ομόλογα. Σα ρεσούν ποπο και τα βρομόλογα. Engine. Σε ιδέο χαρά, πώ να παίρνει από του γύπτους Άμα με ξεραστεί, θα σουγαμίζω ρεμπρεζόνι. Καλύτερα, σου πω ποιο είμαι, για να με θυμηθεί. Μην κινηθεί, θα και Κεφάλι, Με μέχρι σ' στην τζίρνου, για λίγη ζαχαρίτσα. Στα κοκάλα τη σου, που τη λέγαν γκίτσα. Τη ρούχλα είχα να δείξω τα παλούια. Στα ματάρτια να παίζει, στη μου σου ήταν ανεβασμένο ο πτυχό ο Μάλακα. Νοστός πανελειμμίος ως άλλη το μαλάκα. Μια πέθρα 25 25G και έπεινα από τρίτη. Μέχρι γυριακεί ο Στέριος επιστρέφει. 8 χρόνια μετά. Και ο Βεργίτσι δεν θα αργήσει να τον θυμηθεί ξανά. 25G από πότε γίνανε έγκλημα. Η hey, Βεργίτσι, αυτό είναι πλημέλημα. Yeah. Και εσείς με χώσα το 8 χρόνια φυλακή. Είμαι ο Στέριος, ο βίχος. Το, το χαμένο το κορμίο. Όμως έχω επιστρέψει yeah. τόσα χρόνια μετά. Κι με την κρατιζιζιά ν με παλιά 25 δε το πέτρο τον 50 ο ήταν κατάλαβε πως στο του ω είναι η Με λίπαν ή του τα χαστούκια σαν στραγκαστούκια. <μίλοι> <στεινά>, Κι παρκού, μανιτούρ, κακέρνα, έσπιχνα σαν μπούκα Και τα φέρνει, τι σοφέ τη ρούκλα. του Βελγίτσι, με στην τούπα. Παρακαλώ. Κόλλε, μου σε και πισκότσω. Αρικιά, τι είναι που τα επιτρέψω. Θα Λοιπόν... Προσοχή ρε, κουνιούνται τα σκηνικά να πούμε. Πώς τον λέγανε τον ηθοποιό Σπύρος Μισθός Σπύρος Μισθός ναι. okay. rest in peace Είχαμε και αυτή τη χρονιά διάφορους rest Πίς peace τώρα στο τέλος μας έμεινε ο, ο Βασίλης ο Καράς ο οποίος λαϊκό προσκύνημα κούλου αυτό ε, δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να κράξω ούτε να άλλος ένας άνθρωπος έφυγε ε, και σάν άνθρωπο που αγαπήθηκε πολύ για τη μουσική και το και το ήθο του Για Γι' αυτό και εμεί είμαστε πάντα εδώ, να προσφέρουμε το κατάλληλο κομμάτι και από τον ε, Βασιλή Τον Καρά. Τον έχω σε ένα επιτυχιακό ε, λαϊβάκι μαζί με του ε, Deep Purple, ε, και μετά από αυτό τα επιστρέψουμε για ακόμη λίγη μουσικούλα με το κλείσιμο. Για πάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι σε άλλο και μη προσπίσε τα αίματα όλα. Τι κάνει, πιάνει, Μου είπαν για σένα πολλά. Συστορεί ο σύμπρο, ζωή σου και μάτια μαζί Oh, that's the magic that makes us. Oh, that's the magic that makes us. the Σουβλάκι, πάρα, Πολύ αυτό <laughs> Ο σουβλάκι, Αυτό έστω. ήταν και το Αντίο μας το Βασίλη Το Γκάρα, πολλοί θα περιμέναν Ότι θα παίξουμε κάτι πιο νεοτεριζέ θα, θα σου κλείσω το σπίτι κι αυτά Εμείς ψάχνουμε να βρούμε μόνο σπάνιες Εκτελέσεις για εσάς για να εκτελέσουμε Τη μουσική ε, Λοιπόν δεν είπαμε και πολλά σχόλια για το προηγούμενο κομμάτι από αυτό την το Μαλάκα, το οποίο ένα κομμάτι έχει έτσι και μια κοινωνικοπολιτική διάσταση, γιατί τότε νούμερο ένας ε, ε, ε, τηλεθέαση ήταν οι σύρες του κυρίου Φώσκολου, το «Καλημέρα Ζωή» και το «Η Λάμψη» και τα οποία παρουσιάζανε, ξέρεις, όλους του ανθρώπους ε, ή τους χρήστες και αυτά, ως κακού ο υπόκοσμο, που είναι έτοιμοι πάντα να σκοτώσουν για τη δόση τους και όλα αυτά, εξ, τα, τα τρομερά. Και τον άνθρωπο το βάλανε μέσα 25 χρόνια για 25 g, δηλαδή, εντάξει, <laughs> δεν ήτανε. Τα, τα είπε πριν ο μπαμπάκα, ότι απλά είναι πρεζάκι δεν δηλαδή, είναι, μπορείς, ξεκολλάτε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος αυτή τη εκπομπής... Ε, Προσπαθήσαμε όσο μπορούμε έτσι να κάνουμε και μία μικρή ανασκόπηση στην αρχή. Αλλά επειδή το vibe ήταν πολύ σκοτεινό, διασκεδάσαμε μετά με λίγο μουσικούλα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ευχαριστούμε πολύ το Ξωτικό των Χριστουγέννων και τον Τάρανδο Ντοέ Βασίλη. Εμεί ευχαριστούμε, Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, την ανοχή εδώ και για τα σχετικά. Ε, Κι εγώ ευχαριστούμε. Ελά, αρχίσουμε <laughs> όλοι πάλι ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστήσουμε το Radio Reboot που άντεξε. Το βάρος μας, το βάρος σημερινή εκπομπής... Και δεν πέσανε εδώ οι τύχοι να μας πλακώσουνε με αυτά που, λέ, που ακουστήκανε... Εντάξει, δεν ήταν και τόσο... Μπορούσαν να είναι και πιο χοντρά, αλλά σιγά σιγά. Ε, <laughs> σας υπενθυμίζω <laughs> ότι την εκπομπή, την ακούτε, τη βρίσκεται ηχογραφημένη στο Mixcloud του Radio Reboot. Να θυμάστε ότι πάντα είναι καλύτερες εκπομπές <laughs> στην επανάληψη. <laughs> <laughs> να το θυμάστε αυτό, ακούμαστε καλύτερα στην κονσέρβα. Ε, και αυτά, να ευχηθούμε ε, μια καλή ε, ανα, ε, Ανάσταση Πραγματικά καλή Ανάσταση θέλουμε να δεν είμαστε καλοί σε ευχές, σίγουρα Θα τα πούμε και αλλιώς το άλλο Σάββατο Εγώ δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες αδελφέ Το άλλο Σάββατο μπορώ τώρα να κάνω ένα μικρό... Σε ένα χρόνο λοιπόν Σε ένα χρόνο λοιπόν ε, θα γίνει εδώ μια εκπομπή θεματική για τα animation Τα miki Mouse, <laughs> <laughs> Mouse που λένε και οι μεγάλοι Έτσι θα έχουμε μαζί το Anime Dope Μια εκπομπή η οποία με τα στα αυτοργανωμένα ραδιόφωνα Και ήταν μόνο για τα animation Θα έρθουν εδώ οι Anime Dope Και μαζί με μένα θα περιπλανηθούμε έτσι στα ανώμαλα μυαλά των διστοπικών ή και όλη αυτή την κατάστασή τους ε, αυτό και δεν θα πω το υπόλοιπο πρόγραμμα του μηνός ο παρία θα είναι εδώ, θα έχει πάντα εκπομπέ, εκπομπές, εκπλήξεις διάφορα άλλα, χαριτωμένα ή και όχι ε, έτσι είναι και η ζωή λοιπόν βγείτε έξω κλάψτε, γελάστε, κάντε κάτι που να αλλάξει ε, η κατάσταση άμα δεν, δεν νιώθετε καλά γι' αυτό και εμεί τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα βάλουμε το κομμάτι που θα ήθελα να μας ακολουθεί όλη την επόμενη χρονιά Το οποίο λέγεται Όλα μέλι Γάλα Καλή συνέχεια Ευχαριστώ για την παρουσία σας πάρα Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε Γεια χαρά yeah. Ξεχάσαμε να πούμε <χειστρέψα> μαγικά. Ξεχάσαμε να πούμε ότι το, το, εκτός από το Βασίλη τον Καραντοντρης Μέγιστο ε, απεβίωσε ο Σόιμπλε και ο Κίσιγκερ και μας πέφτει πολύ μακριά να πάμε χαίσουμε στους τάφους τους Γεια σας <χει>